Κρελό, παιδί, ηλίθιο, αδερφή γυναίκα, μπρεζάκια, ζυγιά, χιλιάδες οπτοκαλιάδες οπτοκαλιά των τελευταίων, των τελευταίων. Από τα κάτω και από τους τα Τον πάρεια τον ακούτε κάθε Παρασκευή στις 8 στο Radio Reboot. <lace facilities playingigue> Καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι ε, στην εκπομπή Παρείας και μας ακούτε από το RadioReboot.gr. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Okay. Καλησπέρα. Τέλεια. Κάνουμε και τα απαραίτητα ηχητικά τσεκ. Βρισκόμαστε εδώ. Σήμερα, πόσο είναι, να πούμε έτσι την ημερομηνία να μείνει. Είναι 20 Δεκέμβρη του Σωτηρίου του 2024. Και η εκπομπή Παρίας ξεκινά ζωντανά και αυτή την Παρασκευή Με μια θεματική, με ακόμη μια θεματική μάλλον Σήμερα αυτό που επιλέξαμε, αυτό που μας απασχόλησε και θέλαμε να βγάλουμε προς τα έξω Ήταν ένα βιβλίο που έχει εκδοθεί τον τελευταίο καιρό Ένα βιβλίο το οποίο έχουν έρθει άνθρωποι έχει έρθει συγκεκριμένα ο Γιάβορ και η Ιωάννα, η Ιωάννα και ο Γιάβορ από τις εκδόσεις Αυτολεξή. Το βιβλίο λέγεται «Ελεύθερη δήμη και κομμουναλισμός». Είναι η πολιτική κληρονομιά του Bookchin. Και σήμερα θα μιλήσουμε για αυτό το βιβλίο, ε, για την αξία έκδοσης τέτοιων βιβλίων και διάφορα άλλα. Τώρα όλα αυτά μπορούν να σας ακούγονται περίεργα. Κομμουναλισμός, ελεύθερη δήμη όλες αυτές οι προτάσεις κάποιων ανθρώπων αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ, να κάνουμε μια κουβέντα Καλό θα ήταν να προμηθευτείτε το βιβλίο έτσι πάντα ένα βιβλίο έχει τη δικιά του αξία ή σε αυτή την περίοδο των εορτών σε πολλά εισαγωγικά ή καπιταλιστικής κατανάλωσης θα λέγαμε από την άλλη ε, αφού είμαστε αναγκασμένοι στους χώρους εργασίας μας να κάνουμε κάτι χαζό, ε, πώς θα λένε, secret και κάτι τέτοιες, <laughs> τα τέτοιε, θα μπορούμε να δώσουμε ένα βιβλίο, θα μπορείς να πει κάτι, και όχι μόνο το συγκεκριμένο, και άλλα βιβλία, βιβλία έτσι πολιτικά και όχι μυθιστορήματα τύπου οτάδε τάδε, και την τάδε και όλο αυτό, εντάξει και ο είναι, αλλά σε βάλουμε κάποιες βάσει. Ε, για να προχωρήσει η καθημερινότητα μας για ένα καλύτερο αύριο για το σήμερα δηλαδή Λοιπόν, έκανα μια μικρή πολύ μικρή εισαγωγή ε, είπαμε, η Ιωάννα και η Ιαβόρη είναι εδώ, εκδόσεις αυτολεξή ε, από πότε είσαστε συμμετέχετε στι εκδόσεις Είμαστε από το 2020 στην ουσία και αυτό είναι το έβδομο βιβλιαράκι μας το ένα το στο σύνολο αλλά τα πρώτα δύο ήταν e-books Κυκλοφορούν δηλαδή, μπορείτε να τα βρείτε διαδικτυακά. Ε, αυτό είναι το έβδομο έντυπο βιβλιαράκι. Πολύ ωραία. Ε, έχετε να μας πείτε... Ας ξεκινήσουμε με το συγγραφέα του βιβλίου. Δεν ξέρω να γνωρίζετε κάποια λεπτομέρεια πώς γράφτηκε αυτό το βιβλίο. Ο συγγραφέας ονομάζεται Eirik Eiglat και είναι από τη Νορβηγία, από την πόλη Προσγκρουν, εκεί και είναι πολλά χρόνια ενεργός στο κίνημα εκεί. Είχε, ξεκινήσει, είχε ανοίξει ένα από τα πρώτα info shop, κάτι σαν κοινωνικός χώρο στέκι, και είχε αρχίσει μαζί με έναν κύκλο ακτιβιστών ελευθεριακή κλίσης να μεταφράζουν στα νορβηγικά διάφορα έργα του Bookchin ιδιαίτερα Uh, και δεκαετία του 1990 ταξίδεψε στην, uh, στο Βερμόντ να συναντήσει το Bookchin δημιούργησαν μια φιλία uh, και επειδή ο Bookchin πλέον είχε φτάσει σε μια προχωρημένη ηλικία δεν μπορούσε πλέον να είναι τόσο ενεργός όπως παλιά είχε uh, αφουσιωθεί στα βιβλία που έγραφε και κάποια παλιότερα περιοδικά που έκδιδε, είχε σταματήσει πλέον τα εκδίδη και εκεί μπήκε ο Έιρικ, άρχισε να εκδίδει το περιοδικό κομμουναλισμός, το οποίο έβγαινε μέχρι και αρχές του 2000. Και σε αυτό το περιοδικό στην ουσία συνέχισε πλέον ε, να, να δίνει βήμα στο ευρύτερο χώρο της κοινωνικής οικολογίας. Δηλαδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι που επηράστηκαν από, από το Μάριε Μπούκτσιν, ο οποίος ήταν ένας α, ε, επαναστάτης, στοχαστής... Ε, ε, Ευραϊκή ρωσική καταγωγή, του οποίου οι γονεί του με, μετανάστευσαν από τη Τσερική Ρωσία, γιατί, λόγω των εκδιωγμών κτλ., των αντισημιτισμών εκεί στι ΗΠΑ. Ο Μπούκτσιν, προέρχοντα από φτωχή οικογένεια, δούλεψε όλη του τη ζωή σε εργοστάσια κτλ. Ήταν ευδοδίδακτο, αλλά θα μπορούσε να είναι πολύ έξυπνο άνθρωπο, ο οποίο ε, συνέγραψε πάρα πολλά βιβλία, μία πληθώρα βιβλίων και κειμένων και έδωσε βήμα, πάτημα στη δημιουργία του ρεύματο τη λεγόμενη κοινωνική οικολογία. Δηλαδή, γύρω από αυτόν δημιουργήθηκε έναν κύκλο από οικολόγων οι οποίοι άρχισαν να βλέπουν ότι τα οικολογικά ζητήματα έχουν να κάνουν με κοινωνικά ζητήματα. Δηλαδή φερόμαστε έτσι στην φύση γιατί έχουμε μάθει από ένα σύστημα το οποίο μας εκπαιδεύει να φερόμαστε έτσι και σε άλλους συναντρόπους. Οπότε η πρόταση του Bookchin ήταν ότι για να σώσουμε τη φύση πρέπει να σώσουμε και τη κοινωνία. Και οπότε ο Έρικα Ιγκλαντ ε, εντάχθηκε σε αυτό το φαντασιακό, α που πούμε έτσι. Μπήκε σε αυτό το πράγμα, δημιούργησε μια ομάδα δημοκρατική εναλλακτική στην ε, Νορβηγία, όταν γύρισε από τι συναντήσει του με τον Bookchin, Και προχώρησαν ε, προς αυτή την ε, κατεύθυνση, δηλαδή να προωθήσουν αυτέ τι ιδέε, τι οποίε θα μιλήσουμε και μετά πιο πολύ ει Αλλά ναι, είναι ένα βετεράνο. Ε, πλέον έχει δημιουργήσει και τις εκδόσεις New Compass, οι οποίοι έδωσαν, ήτανε ξεκα, ξεκάφαρα αγλόφωνες εκδόσεις, για να προχωρήσουν στις ε, ε, έκδοση βιβλίων που είχαν να κάνουν πάλι με τις ιδέες και με την κληρονομία του Μάριε Μπούκτσιν. Πολύ ωραία. Ε, αρκετά πράγματα δεν γνωρίζαμε ή δεν γνώριζα και εγώ μέχρι τώρα. Ε, ωραία. Ε, άρα... Τι έχουμε στα χέρια μας. Έχουμε ένα βιβλίο που εκτός του προλόγου, το οποίο ο προλόγος είναι μερικά λόγια για τον Bookchin, ο οποίος είπες κάποια πράγματα. Βέβαια, κοιτάξτε, είναι ένας άνθρωπος μόνο και μόνο από το έργο του θα μπορούσε να είναι μόνος του μια θεματική εκπομπή, δηλαδή, ε, αναφερόμενη και στα βιβλία του, ε, σαν στοχαστής, ε, σαν φιλόσοφος, δηλαδή όλο αυτό το άσχετα ε, εάν θεωρείται ή ποιοι τον θεωρούν, το θέμα είναι ο κόσμο πώ και τι βάση έχει βάλει για όλε αυτέ τι του κόσμου. Ε, πάμε να θα μπούμε μάλλον στο πρώτο κομμάτι. Ε, θέλαμε να πούμε κάτι πριν ξεκινήσουμε για το βιβλίο. Ε, ας πούμε. Ε, για μένα ένα κύριο και σημαντικό πράγμα, εκτός από την, ε, όπως είπαμε και πριν, το ότι μιλάμε για ένα βιβλίο που θα ήταν τρομερό τώρα να, να το είχατε μπροστά σας και να μπορούσατε να κοιτάζετε τα επιμερούς κομμάτια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είπαμε, μπορείτε να το προμηθευτείτε. Μπορείτε να το προμηθευτείτε και από το Στέκι, από το Τρίσε, το οποίο ε, είναι ανοιχτό και έχει μπαζάρ... Μπαζάρ βιβλίο. Έχουμε αύριο ημερό. Με αφορμή τις γιορτές από τις 12 μέχρι τις 9 το βράδυ, αύριο στην Κολοκοτρώνη 31, στο Τρισέ, με ελευθεριακές εκδόσεις και εκδόσεις του ανατρεπτικού χώρου, όπως λέμε. Με αφορμή αυτές τις ημέρες, είναι μια καλή ιδέα πούμε, να στηρίξουμε ελευθεριακές εκδόσεις που έχουν κάτι να πούνε και που αντιμετωπίζουν και αυτές τις δυσκολίες μέσα σε όλο αυτό που μας περιβάλλει. Επομένως, όποιος θέλει, όποιος και όποια θέλει να στηρίξει αύριο, είναι ακόμη μια ευκαιρία για να συναντηθούμε. Πολύ ωραία. Ε, τώρα ήθελα να ρωτήσω, ε, τέτοια, ποια είναι η αξία τέτοιων βιβλίων. Δηλαδή, ποια πιστεύετε ότι είναι πολιτικά η αξία έκδοσης ενός τέτοιου βιβλίου και για ποιο λόγο και εσείς το εκδώσατε. Κοιτάξτε, εγώ θα πω για αρχή κάποια πράγματα, Α πούμε. Γενικά αυτή η έκδοση ήταν μια πολεμική έκδοση, δηλαδή όλη η ζωή και η πολιτική δράση του Μάρι Μπούκτσιν, ενώ ξεκίνησε από ο παραδοσιακός θα τα πει και ο Γιάβρος στη συνέχεια πιο αναλυτικά, έκανε στροφή στη ζωή του, την πολιτική αργότερα, πήγε προ τον αναρχισμό. Ε, μετά, στο τρίτο στάδιο πλέον, άφησε και αυτό πίσω, πάντα επηρεασμένος όμως και πάντα ε, ενάντια στο, στο κράτος και στις δομές της, της εξουσιαστική, προχώρησε προς αυτό που λέμε κομμουναλισμό, που λέει και το βιβλιαράκι ε, Οπότε με ποια έννοια είναι πολεμικό αυτό το βιβλιαράκι είναι γιατί προσπαθεί να διαχωρίσει ε, τι έλεγε ο κομμουνισμός ο κλασικό, τι έλεγε ο αρχισμός και ποιε ήταν οι τομές που θέλησε να κάνει ο Bookchin, αυτή η τρίτη ε, λύση και προοπτική που βρήκε παίρνοντας στοιχεία και από τις άλλες παραδοσιακές ιδεολογίες... αλλά προχωρώντας παραπέρα. Επομένως, μέσα στο βιβλίο θα βρούμε ε, κριτικές και προτάσεις. Τι να κάνουμε αντί αυτού, τι. Οπότε, σε αυτό μπορούμε να εμβαθύνουμε και στην κουβέντα αργότερα... σε αυτά τα σημεία, τα πολεμικά, που πούμε, όπως τα λέω. Ναι, να προσφέσω ότι ο Μπούκτσιν πάντα από τη φέλησή του... Για του απλούς ανθρώπου να αναλάβουν τη μοίρα στα χέρια τους. Οπότε ένας από τους λόγους να αποχωρήσει από το Κομμουνιστικό Κόμμα των Ηνωμένων Πολιτείων από όπου ξεκίνησε τη πολιτική του διαδρομή ήταν ακριβώς αυτό ότι αυτό το κόμμα ήταν ευηφισμένο στη γεωπολιτική πάρα πολύ εξαρτώμενο το τι έλεγε η Σοβιτική Ένωση τότε και στην ουσία αρνιότανε κάθε αυτενέργεια των απλών ανθρώπων στι Ηνωμένες Πολιτείες ή οπουδήποτε αλλού και ήταν συνέχεια καθοδηγούμενο από τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο τα μεγάλε δυνάμεις, τι κάνανε και τελικά. Ο Bookchin αυτό δεν τον κάλυπτε γιατί έλεγε εμείς είμαστε εδώ. Τι μπορούμε να κάνουμε και έχουμε τις καθημερινές μας αγώνες και καταπίεσει εδώ. Δεν μπορούμε εμείς να κοιτάμε μόνο τι γίνεται για παράδειγμα στην άλλη άκρη του κόσμου και τελ. Έπειτα... Ε, είχε μία σύντομη διαδρομική στο τροτσκιστικό ρεύμα το οποίο συνέχισε όμως να βλέπει ε, την ανάγκη ενός κόμματος το οποίο να καφοδηγεί τις μάζες το οποίο επίσης δεν κάλυπτε το blockchain καθώ πάλι Τι, εμείς άραγε οι απλοί, απλά θα ακολουθούμε δεν θα κάνουμε κάτι και από μόνοι μα δεν θα ενεργήσουμε οπότε εκεί ανακάλυψε τον αναρχισμό εντάχθηκε, εκεί είχε μία διαφορετική διαφωνία Γι' αυτό είναι σημαντικό, όπως λέει και ο ότι έχει αυτή τη κριτική πολεμική διάση αυτό το βιβλίου, γιατί ο Μπούκτσιν είχε μια μεγάλη διαφωνία, προέκυψε με τα χρόνια με το εναρχικό κίνημα και ειδικά όπως αυτό υπήρχε στις Ηνωμένε Πολιτείες κατά τη ζωή της του Μπουκτσιν, του 20ου αιώνα, και αυτό ήταν ότι άρχισε πάρα πολύ να, να διωγκώνεται αυτή η τάση τη, την ατομικιστική, δηλαδή το, των αναρχικών, η οποία αρνιούτανε στην ουσία μία σοβαρή οργανωτική δομή, κάποιο πρόγραμμα, κάποιο πρόταγμα, και ήτανε στην ουσία... Ε, δρούμε τώρα και όπου μας πάει και πάμε με μια απλή αναντίωση του κράτου χωρίς να έχουμε κάποια πρόταση, δεν είναι η δικιά μας δουλειά να κάνουμε πρόταση κτλ. Ο Μπουκτσιν και με αυτό διαφωνήσε φορούσε ότι ναι μεν δεν πρέπει να υπάρχει μια καφοδιγη, ένα καφοδηγητικό κόμμα ή κάποιο τέτοιο γραφειοκρατικό οργανισμό, αλλά απ την άλλη και εμείς πρέπει να προετοιμιζόμαστε, να οργανωνόμαστε, να κάνουμε προτάσεις, να συζητάμε πράγματα ιστορικά που έχουν γίνει Εξάλλου, ένα μεγάλο κομμάτι του έργου του Bookchin αφορά την επαναστατική ιστορία. Έτσι, τεράστιοι τόμοι για, Ισπανι... για το Ισπανικό Εμφύλιο και Επανάσταση, για την Παρισσίνη Κομμούνα και για, για την, Α... την Αμερικάνικη και Επανάσταση κτλ. Και το ενδιαφέρεται πάρα πολύ αυτό το κομμάτι, ότι πρέπει να μαθαίνουμε τι έγινε παλιότερα και πρέπει να σχεδιάζουμε τι θα γίνει αύριο. Όχι επειδή αυτό θα είναι ένα blueprint, ένα πρόγραμμα το οποίο να ακολουθυνθεί, αλλά να, να, να σπείρουμε κάποιου σπόρου. Έτσι μέσα από βιβλία, μέσα από έργα Από περιοδικά, από εφημερίδες Και ας ελπίζουμε ότι αυτά θα φυτρώσουν μέσα στην κοινωνία Και κάτι μπορεί να προκύψει στο μέλλον Πολύ ωραία Ωραία ε, ε, θα... Θέλετε να μπούμε στο πρώτο κομμάτι ε, Πέχει ενδιαφέρον Γιατί ε, έτσι όπως κάναμε Και αυτή την εισαγωγή με αυτά που είπατε Έχει μια συνέχεια ε, ε, ε, θα ήθελα να μου πείτε π.χ. το πρώτο κομμάτι πέρα από την εισαγωγή λέει, Ήδη στον πρόλογο λέει για τις κοινέ συγχύσεις Είναι πράγματα τα οποία πολλές φορές ο κόσμος ε, μπερδεύει και τα συγχαίει ε, Θυμάστε ποια είναι αυτά ε, Υπάρχει κάτι συγκεκριμένο το οποίο ε, πολλές φορές ε, τους συναντάμε και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και αυτό είναι να ταυτίζουν το, το κομμουναλισμό, όπως το ενώσε ο Bookchin, με το κοινοτισμό γενικά. Και έχουμε βάλει, προς, αυτό είναι στο πρόλογο, αυτό το κομμάτι mm. για τις ευχήσεις, και έχουμε ε, παραφέτη και ε, κάποια τσιτάτα από τον ίδιο τον Bookchin, ο οποίος ε, ήταν κριτικό προς κοινοτισμό, ε, έτσι γενικά και όριστα, ε, καθώς ότι ε, ο κοινοτισμό αφορά... Ε, ένα, έναν τρόπο ζωή και στην ουσία ήταν lifestyle Δηλαδή εμείς βρούμε έναν τρόπο να ζήσουμε κοινοτικά κάπου ε, Μεταξύ μα <laughs> και, και κατά κάποιο τρόπο να, να, να ψάξουμε ένα καταφύγιο Από τα δεινά της ε, υπόλοιπης κοινωνίας Οπότε από αυτή την άποψη ο, Buti, ο Bookchin είχε αυτή τη κριτική προς αυτούς τους κοινωτιστές που σκεφτόταν έτσι. Ο κομμουναλισμός, απ' την άλλη, όπως στο πρώτο κεφάλαιο υπάρχει και αυτό το, αυτή την υποενότητα τι είναι ο κομμουναλισμός, στην ουσία είναι ένα ρεύμα το οποίο υπάρχει στην ανθρώπινη ιστορία, επαναστατικό ρεύμα, το οποίο δεν στοχεύει απλώ να δημιουργήσει κάποια, κάποια τσέπια, μέσα στη κοινωνία που να κρυφθούμε εμείς και να ζήσουμε λίγο καλύτερα, αλλά είναι μια ευθέως επίθεση στην δομή της κοινωνίας και στην εξουσία και είναι μια διαφορετική πρόταση κατανομής της δύναμης και της εξουσίας ισόπως σε όλους τους μέλους της κοινωνίας κτλ. Και δεν είναι τυχαία ο όρος κομμουναλισμός, ο οποίο προέρχεται από τη κουμούνα, από τη λέξη κομμούνα. Και συγκεκριμένα από τη παρισινή κομμούνα, ο οποίο ήταν ένα ορόσημο για το Bookchin, και για πάρα πολλού άλλου ρίζους πάστες καθώς ήταν μια ήταν ένα ξεκάθαρο δείγμα μιας πόλης, ένας δήμος ελεύθερος ο οποίος ξεσηκώφηκε ενάντια στο γαλλικό κράτος και ενάντια στο καφολικό ρεπουμπλικανισμό της εποχής τότε, δηλαδή όλος ο κόσμος, σε όλους ο κόσμος παγκόσμιο να δημιουργηθούν δηλαδή έφνη κράτη, τα οποία κατά κάποιο τρόπο φευρούνταν τον αυτό τους επαναστατικά της εποχής, οι κομμουνάρια του Παρισίου πρότειναν κάτι άλλο, μια παγκόσμια δημοκρατία βασισμένη σε, τι, σε ομοσπονδίες αυτόνομων δήμων. Και η δομή τη κομμούνα ήταν κάτι ριζοσπαστικό. Ήτανε, στην ουσία Η κομμούνα ήταν ένα δημοτικό συμβούλιο, ριζοσπαστικό, αλλά υπήρχε και ένα πυκνό δίκτυο τομεακών συνελεύσεων από κάτω, οι οποίοι σχεδίασαν την κομμούνα ε, μήνε και χρόνια πριν, και οι οποίοι στην ουσία ε, βγάλανε όλη την εξέγερση αυτή πάνω στην πλάτη του. Δηλαδή, απλοί άνθρωποι συμμετείχαν, διαβουλε... ε, συζητάγανε κτλ. Και, και αυτό ήταν το ορόσημο για το Bookchin, ε, ε, και γι' αυτό. Είναι σημαντικό αυτή η λέξη κομμουνολισμός γιατί ακριβώς στοχεύει να αναδείξει αυτή τη παράδοση Πολύ ωραία ε, ε, Βλέπω μετά το επόμενο κομμάτι είναι υπάρχουν κάποια κοινά μεταξύ του Μουξίν και του Καστοριάδη ε, Κάποια κοινά ε, Κάτι να σου πω ε, κάποιες εντάξει, ομοιότητες, τις οποίες ε, αναφέρεται πάντα, ε, πάντα στον πρόλογο, είμαστε ακόμα, mm. ε, πιστεύετε ότι εντάξει, έχει μια σημασία να τις αναφέρουμε και αυτές, αν θέλετε. Ναι, έχει, καθώς και αυτοί οι δύο στοχαστές ήταν και συνεργάτες για κάποια χρόνια. Ε, το, το βασικό θα λέγαμε που τους ένωνε αυτούς τους δύο ήταν το πολιτικό πρόταγμα, η πρότασή τους πέρα από την ανάλυση που κάνανε στο γιατί διαφωνούν με το υπάρχον, νομίζω το κρίσιμο ήταν αυτό που βλέπανε για το μέλλον. Ε, και εκεί ήταν η πολιτική ενδυνάμωση, αυτό που είπε και ο Γιάβορ των απλών ανθρώπων, από τα κάτω, χωρίς κάποια θεσμισμένη εραρχία διαχωρισμένη από την κοινωνία. Είτε αυτό θα είναι κράτος, είτε αυτοκρατορίες, είτε φεουδαρχίες, είτε σύγχρονα καπιταλιστικά ε, κράτη, είτε οτιδήποτε. Ε, Είχαν και οι δύο ένα ορόσημο έτσι, από την αρχαία Αθήνα, την πόλη. Την πόλη. πόλη, όχι κράτος. Λάθος. <laughs> λάθος έχει μείνει, ας πούμε, αυτό. Και αν θέλετε θα το συζητήσουμε και γιατί, ας πούμε. Είχαν άλλο, ας πούμε, ορόσημο που είχαν ως παράδειγμα ήταν οι μεσαιωνικέ ελεύθερες πόλεις που υπήρχαν στην Ευρώπη. Και ξεκινώντα από την καρδιά της σκέψης τους για την πολιτική ενδυνάμωση, ότι αυτό είναι το κρίσιμο το ποιο αποφασίζει, το ζήτημα της εξουσίας δηλαδή ή τα, έπαιζε τον κεντρικό ρόλο στη σκέψη τους και... Παρόλα αυτά, αυτό ας... θα λέγαμε το άμεση δημοκρατία δηλαδή, ναι. και οι δύο μιλάγανε για άμεση δημοκρατία και εννοούσαν κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που έχει μπει στο mainstream, δηλαδή η Ελβετία και δημοψηφίσματα, <laughs> όταν οι δύο μιλάγανε για άμεση δημοκρατία ε, εννοούσαν η άμεση συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων και στην ουσία λήψη μια κάθε τη δομής ε, διαμεσολαβητών. Δηλαδή, θεωρούσαν ότι θα είναι αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι σε μια συνομο μορφή διακυβέρνηση στην οποία θα είναι οι ίδιοι. Και το άλλο κοινό στοιχείο ήταν η οικολογία. Και για του δύο. Ειδικά στο Καστουριάδι το βλέπουμε με το, με το πέρασμα του καιρού, όλο και πιο πολύ το αποσχολεί το ζήτημα τη οικολογία. Μιλάει για πολιτική οικολογία. Ο Μπόκτσιν, απ' την άλλη, μιλάει για κοινωνική οικολογία. Και οι δύο όμω επιμένουν ότι το οικολογικό ζήτημα δεν είναι ζήτημα επιστημονικό, το οποίο θα επιλύσεται από κάποιου επιστήμονε, αλλά είναι ένα ζήτημα βαθιά πολιτικό, το οποίο πρέπει να συζητηθεί από του ίδιου του πολίτε, να θέτουν κάποια όρια. Καθώ και οι δύο ότι ο καπιταλισμό. Όχι μόνο δεν είναι πρόθυμο να θέσει κάποια όρια και οι κυβερνήσεις επίσης, αλλά μάλιστα είναι σε κάθε ωρεοφέτηση της εκμετάλλευσης ε, ε, της γης. Για αυτό, για, στο όνομα της ε, απεριόριστη οικονομική ανάπτυξη, η οποία είναι ε, ο πυρήνας ε, της ε, καπιταλιστικής μηχανής, Σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν όρια. Δηλαδή, ό,τι μπορεί να εκμεταλλευτεί για κέρδο, πρέπει αργά ή γρήγορα να εκμεταλλευτεί. Αυτό το έχουμε δει να επεκτείνεται και πέρα από το φυσικό κόσμο, δηλαδή και στο ίδιο χρόνο μα. Δηλαδή, το, ο χρόνο είναι λεφτά, το time is money, αφορά την ύπαρξή μα εκτό χώρου εργασία. Και η συμμετοχή μα, για παράδειγμα, στα μέσα κοινωνική δικτύωση, στο ίδιο μήκο κύματο. Δηλαδή, το χρόνο που συζητάμε μέσα και περνάμε εμεί. Νομίζοντα ότι κάνουμε το χαβαλέ μας, στην ουσία κάποιοι άλλοι βγάζουν χρήμα από αυτό. Οπότε οι δύο ήταν, ε, βλέπανε και την οικολογία και την δημοκρατία με παρόμοιο τρόπο και εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι συνεργάστηκαν όπω είπε η Ιωάννα σε ένα πάρα πολύ σημαντικό περιοδικό, τη Κοινωνία και Φύση, το οποίο έπειτα με το σε Δημοκρατία και Φύση, ήταν από τα πιο σημαντικά περιοδικά της εποχής, δηλαδή η εποχή δεκαετία των 90 και αρχές το οποίο έβγαζε μία προοφημένη επαναστατική σκέψη, η οποία όμως ήταν αυτό που λέμε προταγματικό σειρίζος παστισμός, δηλαδή έβγαζε πρόταση ε, και σε αυτό το περιοδικό είχαν συγγράψει άνθρωποι σαν τον Νόμ Τσόμσκι, τον Μάικαλ Άουμπερτ και πολλοί άλλοι αξιοσημείωτοι άνθρωποι. Και στο πρόλογο βάζουμε και κάποια τσιτάτα από ανθρώπου που έχουν συνεργαστεί μαζί του ότι ήταν κρίμα που φτάσανε σε ένα σημείο που συγκρούστηκαν και χωρίστηκαν οι δρόμοι του. Παρότι ήτανε στο πολιτικό κομμάτι που γραμμίζω κοντά, γιατί στο φιλοσοφικό είχαν διαφορέ. Okay. Ε, ναι, πολύ ωραία και πολύ ωραία και τα παραδείγματα και για τα social. Γιατί πολλέ φορέ τα παρακάμπτουμε όλα αυτά. Ε, και στην ουσία είναι ακριβώς ακριβώς έτσι όπως τα είπες και μιας και ε, έχει ανοίξει κάπως ε, σιγά σιγά η κουβέντα και ε, κάπως έτσι τελειώνει και ο πρόλογος βέβαια θα μπορούσαμε μέχρι και για άλλα κομμάτια του προλόγου ε, που, είναι, που έχει μέσα κάποια πράγματα ε, να, να σημειώσουμε αλλά νομίζω ότι προχωρώντας λίγο στο βιβλίο κάποια πράγματα θα τα συμπληρώσουμε ε, το, θα το πάει από μόνο του η κουβέντα και θα έλεγα πριν πάμε στο πρώτο διάλειμμα, μπορούμε να, να μου μιλήσετε λίγο για την πρωτη ενότητα, ε, για τον κομμουναλισμό ως εναλλακτική. Ε, και για... Ρε εγώ τι θα ρώταγα. Γιατί πιστεύουμε ότι αυτό είναι μια εναλλακτική. Δηλαδή, οκ, okay, πέρα οι κουβέντες μας να ξεφεύγουν από τα τσιτάτα. Οκ, okay, δεν θέλουμε κράτος. Οκ, okay, τι θέλουμε. Θέλουμε αποκεντρωμένη εξουσία. Τι είναι αυτή η αποκεντρωμένη εξουσία π.χ.? Είναι ο κάθε δήμο σε εισαγωγικά ή ποιος είναι αυτός ο δήμος που θέλουμε. Ο δήμος θα συμμετέχουν όλοι οι άνθρωποι, θα πρέπει να αποφάσουν. Στην πάση περίπτωση όλα αυτά τα πρωταγματικά, πολλές φορές δεν υπάρχουν προτάσεις και γίνουν, μένουν απλά συνθήματα σε τείχους. Το οποίο πολλές φορές είναι κάτι να πάρεις μια αρχή για σκέψη, αλλά μετά η ειναι αυτος ο Δήμο που θελουμε ο Δήμο θα συμμετεχουν ολοι οι ανθρωποι θα πρεπει να αποφασουν στην ολα αυτα τα πρωταγματικα πολλες φορες δεν υπαρχουν προτασεις και μενουν απλα συνθηματα σε τειχους το οποιο πολλες φορες ειναι κατι να πάρει μια συνέχεια. Δεν να υπάρξουν κάποιες προτάσεις, να υπάρξει καμία δουλειά από πίσω. Άρα... Ε, για πείτε μου, ω εναλλακτική ο κομμουνισμό, ε, ω εναλλακτική του υπάρχοντο και πώ θα μπορούσε να γίνει αυτό, Χωρί να λέμε ότι αυτή τη στιγμή εδώ θα πούμε ακριβώ ένα πρόγραμμα το οποίο θα λειτουργήσει 100%. Αλλά και εμεί θα δώσουμε μια βάση για πράγματα τα οποία ήδη έχουν δουλευτεί και θα δουλευτούν και από φαίνεται, γιατί όσο βγαίνουν τέτοιε εκδόσει, υπάρχει κόσμο που συνεχίζει να συζητά επάνω σε αυτά τα πράγματα. Κοιτάξτε, ναι, αυτό που λέμε τώρα περί θεωρία είναι σωστό, γιατί κάπω αυτά πρέπει να λαμβάνουν και μία μορφή πρακτική ζωή. Ε, δεν είναι τυχαίο που ο, ο Μάρι Μπούκτσιν επηρέασε τη Ροζάβα, τη σκέψη του ο Τσαλάν και το κουρδικό κίνημα και αυτό που συμβαίνει σήμερα στη βορειοανατολική Συρία. Ε, Επομένω, δεν μπορούμε να ε, πούμε για πράξη, αν δεν συμπεριλάβουμε τη Ροζάβα σήμερα και το πώ αυτή λειτουργεί, που είναι βασισμένη σε κομμούνε. Ένα δίκτυο συνομοσπονδιακό. Το σύστημά του το ονομάζουν Δημοκρατικό Συνομοσπονδισμό. Έχει τι τρει αρχέ του φεμινισμού, τη οικολογία και τη δημοκρατία. Ε, έχει, έχει επηρεαστεί βαθιά από την πρόταση που είχε κάνει τότε ο Μάρι Μπούξιν και δυστυχώ δεν ζει σήμερα για να δει ότι αυτό αρχίζει να περπατάει και να συμβαίνει κάπου με όλα του τα καλά και τα κακά. Ε, η Ροζάβα συγκεκριμένα δεν είναι κρατική οντότητα, είναι μια συνομοσπονδία τέτοιων συνελεύσεων και δομών και, και κομμούνων, όπως σας είπα. Ε, και αυτό που διεκδικείς σήμερα είναι να αναγνωριστεί. Και το ερώτημα είναι πώς γίνεται να αναγνωριστεί κάτι που δεν είναι κράτος σε κάποιο σημείο του πλανήτη. Γιατί δεν προβλέπετε κάτι τέτοιο. <laughs> ε, αυτό είναι ένα ερώτημα, α πούμε. Άπαξ και το έκανες, μετά πώς το, το συντηρείς και το πώς αναγνωρίζεται αυτό και πώς συνεχίζει να υπάρχει χωρίς να βομβαρδίζεται, χωρίς να, χωρίς να συμβαίνει αυτό που συμβαίνει τόσα χρόνια στη Ροζάβα, γιατί η Ροζάβα ξεκίνησε το 2012, το δε, 12, μήναι, από, μήναι, από μήναι, τότε ξεκίνησε. και μετά. Είναι παιδί της Αραβικής Άνοιξης, από τις, εξεγέρσεις που γίναν, τις επαναστάσεις που γίναν τότε στην περιοχή και προέκυψε η Ροζάβα. Μέσα όμως από μια πολύ βαθιά διαργασία δομών που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια Ίσως θα ήθελες να αναφερθεί σε αυτά το πώς προέκυψε ας πούμε ναι, α, όταν η Ναι, όταν ξέσπασε η Αραβική Άνοιξη ε, και έχασε το έλεγχο στη χώρα το καθεστώ σα τότε και δημιουργήθηκε ένα κενό εξουσία, ε, δεν προέκυψε από το πουθενά αυτό το σύστημα που περιέγραψε η Ιωάννα. Δεν ήταν όπως κάποιοι το απλωστεύουν ότι το ΠΚΚ κατέβη, κατέβηκε από τα βουνά και πήρε την εξουσία. Ε, είναι αρκετά απλοϊκό να το πούμε έτσι. Ε, και υπήρχε μια άλλη ιστορία η οποία ο κόσμος δεν τη γνωρίζει πολύ και δεν διαδίδεται αρκετά όσο θα έπρεπε. Η οποία είναι ότι στην περιοχή αυτή εκεί υπήρχαν για μερικά χρόνια τα λεγόμενα συμβούλια οικολογία, τα οποία δημιουργήθηκαν από διάφορε πλευρέ των συνόρων, Καφώς πολλά τα καφεστώτα εκεί με προτεστάδι τη Τουρκία χρησιμοποιούν τα φυσικά αγαθά όπως τα ποτάμια για παράδειγμα να επιβάλλουν τα θέλω τους στους γειτονικούς λαούς και περιοχές. Οπότε μπορεί να κόβουν το νερό που ένα ποτάμι από τη δικιά τους πλευρά αλλά να επηρεάζουν με αυτό τον τρόπο τις κοινότητες που ζουν από την άλλη πλευρά των σύνορων για να τους γονατίσουν και διάφορες κινήσεις πολιτών και πρωτοβουλίες ενώθηκαν είδαν ότι να πάνε ανατεμάχιο να πολεμάνε ανασυγκεκριμένο ζήτημα ο καφένας δεν αρκεί και πρέπει να κάνουν κάτι άλλο και άρχισαν να φεσμίζουν αυτά τα συμβούλια τα οποία δεν ήταν μία οργάνωση. όπως πολλές φορές μπερδευόμαστε εδώ μια επιτροπή είναι μια οργάνωση από πίσω mm. Ήταν των κοινοτήτων εκεί, συμμετείχαν όλοι μαζί Όλοι, και... οι Όλοι οι κάτοικοι. Και οι γυναίκες. Και γυναίκε. Το οποίο δεν θεωρείται δεδομένο, συγγνώμη, mm. αλλά δεν θεωρείται, γι' αυτό το τονίζω. Ναι. Και όταν ξέσπασε η Αραβική Άνοιξη, έχασε το έλεγχο Ασάτ, ήδη υπήρχαν αυτέ οι δομέ. Και πάνω σε αυτέ στηρίχτηκε η Ρουζάβα. Δηλαδή, ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί με τέτοια τεράστια συμμετοχή κοινοτήτων και πολιτών. Υπάρχουν, πρέπει να υπάρχει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό λέω ότι είναι απλοϊκό κάποιο να πει το ΠΕΚΑΚ εμφανίστηκε και πήρε την εξουσία. Χωρί αυτά τα συμβούλια οικολογία, σήμερα δεν υπήρχε αυτό το, αυτή τη συνομοσπονδία κομμώνων και δομών άμεση δημοκρατία. Το οποίο είναι βαθιά στο πνεύμα τη σκέψη του μπούκτσου και του κομμουνισμού. Ε, σίγουρα. Είναι ένα κομμάτι, νομίζω, που κάπω μία ρογμή και στο σήμερα και είναι κάτι το οποίο. Κρίμα που δεν ε, το είδε όλο αυτό Αλλά τέξι δεν πειράζει Δεν θα, θα μοιρολογούμε κιόλας Εννοώ ότι ε, όταν φυτεύεις τόσους σπόρους, πολλές φορές δεν θα τους δεις και στη ζωή, αλλά δεν πειράζει. Γεννιούνται παιδιά, ιδέε παιδιά που είναι δικά σου. Και αυτό πάλι σε αφήνει να μείνει είσαι ζωντανός. Και η είναι το πιο σημαντικό. Ας ξεχαστούν όλων τα ονόματα, το θέμα είναι οι άνθρωποι να ζήσουν καλύτερα στις περιοχές που ζουν. Δηλαδή αυτό θα ήταν mm. το σημαντικό. Ε, εντάξει, μας παίρνει να πούμε κι άλλο λίγο. Ε, τι να πούμε... Ε, ένα, εγώ έφτασα μέχρι το κομμάτι να σα πω την αλήθεια γιατί ε, μέχρι τους Δήμου του μέλλοντος είχα φτάσει, δεν είχα πάει στα προγράμματα ε, γιατί πάντα εγώ θα, θα σα πω την οπτική όταν διάβασα τον, την επικεφαλίδα δήμη του μέλλοντος επειδή σαν μικρό παιδί και εγώ έπαιρνα κάποια χαζοπεριοδικά... χαζό το λέω, περιοδικά... Ε, science, ε, κάτι που τα οποία είχαν λίγο οικολογία, λίγο λίγο όλα. Ήταν σαν new age, δηλαδή λίγο θρησκεία, λίγο επιστήμη. Ένα σαχταρμάτρ, παιδί μου, πραγμάτων. Και μέσα είχε όλες αυτές τις φανταστικές μελλοντικέ κοινωνίες που όλες ήταν οικολογικές, αλλά οικολογικές από ποια άποψη. Ήτανε κάποιες ε κοινωνίες οι οποίες ήταν βαριά βιομηχανικές και καπιταλιστικές αλλά κατά τα άλλα είχαν και τα δεντράκια τους, έτσι και αυτό ξεγελούσε όλη την κατάσταση ότι αυτό είναι οικολογικό δηλαδή δεν πάνε από πίσω να υπάρχουν 5000 εργοστάσια, να είναι μαύρος ουρανός οτιδήποτε, να υπάρχει εκμετάλλευση αλλά αφού υπάρχουν δέντρα και αφού υπάρχουν π.χ. φωτοβολταϊκά αυτό είναι οικολογία. Σικαπούρι σήμερα. Ναι, θα, θα μπορούσε. <laughs> το, το θαύμα της Ασίας, όλα αυτά τα αφεδρά. Ε, για πείτε, τι λέτε μέσα για τους ε, δήμους του μέλλοντος. Ε... Αρχικά να πω ένα τσιτάτο που έτσι γράφει σε ένα σημείο του, του βιβλίου ναι, για ναι, ναι. τη σημασία του δήμου, ε, μέχρι που είμαι και παρακάτω για αυτό ναι, ναι. που λες για το μέλλον. Λέει εδώ. Ε, αξίζει να επισημανθεί ότι ο Δήμο και όχι απλώ η κοινότητα κατέχει κομβικό ρόλο στο μπουκτσνικό πολιτικό πρόταγμα. Συχνά παραμελημένο ή αγνοημένος, ο ελευθεριακό δημοτισμό αποτελεί κλειδί για την κατανόηση τη γενική πολιτική προοπτική. Ιστορικά, ο Δήμο ήταν ο χώρο που τουλάχιστον νομικά διέλυσε το δεσμό αίματο, ο οποίο προηγουμένω ένωνε την οικογένεια και τη φυλή σύμφωνα με τα δεδομένα τη βιολογία, αποκλείοντα τον ξένο. Στον Δήμο τελικά, ο άλλοτε φοβούμενος ξένος μπορούσε να απορροφηθεί μέσα σε μια κοινότητα πολιτών, αρχικά ως ισότιμο όλων των άλλων κατοίκων που κατήχαν μια κοινή περιοχή και τελικά ως μέλος της συνέλευση των πολιτών. Από αυτή την άποψη, ο σχηματισμός του Δήμου προηγήθηκε τη ανόδου του κράτους, το οποίο αξίζει να σημειωθεί ότι εμφανίστηκε μεταξύ των αγροτικών λαών πολύ πρωτού εμφανιστεί μεταξύ των αστικών του. Αυτό θέλει να πει, ας πούμε, γιατί το λέω, ε, για τη ρογμή που έκανε η σημασία της πόλης στην ιστορία των κοινωνιών. Το πώς, ας πούμε, μπορούσε να συνεπάρξει με κάποιον που δεν γνώριζε ούτε βασίαματος, ούτε φιλής, ούτε... Και, και να δημιουργηθεί αμφισβήτηση μέσα στην κοινωνία των ιδεών, δηλαδή η ανταλλαγή απόψεων, άγνωστο με άγνωστο, που σε ενώνει κάτι άλλο πλέον, η πόλη. Πώς θα τη διαχειριστείς. Ήταν μια νέα συνθήκη που επέτρεψε την άνοδο αυτών των ιδέων που συζητούμε μέχρι σήμερα. Και πολλές φορές το βλέπουμε και σήμερα το λέμε στην επαρχία, σε μια κλειστή κοινωνία που όλοι γνωρίζονται, που μπορεί αυτό καμιά φορά να οδηγήσει σε μια συντήρηση, που χρειάζεται να υπάρχει αυτό το αλλησβερίσι των ανθρώπων και των ιδεών για να προκύψει κάτι επαναστατικό μέσα και ριζοσπαστικό. Ε, και αυτό... εγώ θα προσ... <laughs> ήθελα να προσφέρω εδώ ότι αν κοιτάξουμε και η ιστορία της λοατκί κοινότητα Άμφισε στις πόλεις, καφώς υπήρχε μια τεράστια καταπίεση ε, στα χωριά και στους, ε, έτσι, επαρχε... σε μικρές επαρχιακέ πόλεις Ακριβώς γιατί όλοι γνωρίζονται και υπήρχε ε, ένα εκφοβισμό αυτών των ανθρώπων Ενώ μέσα στις πόλεις μπορούσαν κατά κάποιο τρόπο να χρησιμοποιήσουν αυτή την ανωνυμότητα που προσφέρει και να δημιουργήσουν τα στέκια τους, να ενωθούν, να βρουν άλλους ανθρώπους σαν αυτού και έτσι να βρουν μία δύναμη ο ένας τον άλλον και να αναδεικτούν. Οπότε η πόλη προσφέρει κάποια σημαντικά πράγματα. Βέβαια εδώ, εδώ είναι ίσως αυτό, να έρθουμε και στην ερώτησή σου για τους δήμους του μέλλοντος, ότι η πόλη όπως τη γνωρίζουμε σήμερα έχει ξεφύγει. Ο Bookchin έχει ένα εμβληματικό βιβλίο... Στο οποίο στην ουσία αυτό τώρα που συζητάμε έρχεται σαν συνέχεια και έτσι μία... Ο Μπούκτσιν έγραψε στο τέλος τη δεκαετίας του 90 αν δεν κάνω αστικοποίηση χωρίς πόλεων. Χωρί πόλει. Το οποίο ήταν ένα παχύ μεγάλο βιβλίο, στο οποίο περιγράφει την ιστορία των πόλεων, πώ εξελίχθηκαν στην ιστορία και στο τέλο ε, συζητάει αυτό που ονομάζει ελευθεριακό δημοτισμό, δηλαδή αυτό που συζητάμε και ε, απόψε. <laughs> και αυτό το βιβλίο που κρατάμε εδώ εμεί στα χέρια και προτείνουμε και στου ακροατέ να του διαβάσουν, Ελεύθερη Δήμη και Κομμουναρισμό, στην ουσία αυτό είναι το πόρο του Μπούκτσιν, ο Eric, ε, και συμπυκνώνει αυτέ τι ιδέε και τα βάζει προ το κοινό. Και προς μία συζήτηση. Ε, ο Μπούκτσιν τι α, μας λέει όταν λέει αστικοποίηση χωρί πόλεις. Λέει ότι σήμερα οι πόλεις έχουν πάψει να είναι πόλεις, είναι, είναι ένα τεράστιο σύμπλεγμα, το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο για το κεφάλαιο να βγάζει χρήμα, αλλά από εκεί και πέρα δεν... Προσφέρει πραγματικό α, αστικό ιστό. Στην ουσία, η πόλη πλέον δεν προσφέρει δημόσιου χώρου. Αυτό είναι μια κουβέντα που και εμεί μπορούμε, άνθρωποι που ζούμε στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, ειδικά σε αυτέ τι μεγάλε πόλεις. βλέπουμε ότι λείπει ο δημόσιος χώρος. Δεν υπάρχουν αυτοί οι χώροι με την αρχαία έννοια, δηλαδή συζήτηση και πολεμική κτλ. Είναι τραπεζοκαφίσματα παντού κτλ. Και, και ο χώρο τη πόλη έχει γίνει σαν ένα χώρο που απλά. Περνά στον δρόμο σου για κάπου και, δεν σταμα... και λείπει αυτό. Η πρόταση του Μπίξιν για τους Δήμου του μέλλοντος είναι ε, πόλη πιο ανθρώπινο κλίμακα, όπου ο δημόσιο χώρο παίζει κεντρικό ρόλο. Δηλαδή, ο άνθρωπο είναι παθιασμένο με την πολιτική, με, ε, παίρνει ε, ευθύνη για αυτό που συμβαίνει στην πόλη του και. Α, και ο Bookchin βάζει εδώ σε διαφορά με αυτά που περιέγραψες εσύ με τα New Age περιοδικά ότι αυτές οι πόλεις δεν είναι ένα ζήτημα τα οποία τα σκεφτόμαστε σε ένα vacuum, σε ένα κενό αλλά όπως προτείνει και σε αυτό το κεφάλαιο ότι πρέπει να κοιτάξουμε και τι προϋπήρχε τι ήταν οι επαναστατικές προσπάθειες που προηγήθηκαν για να μπορούμε εμείς μέσα από αυτά να σκεφτούμε τι μπορεί να, να έρθει και με βάση τι έχει αυτή τη στιγμή έτσι, αυτά είναι δηλαδή και αυτή η προενδιεργασία που ανέφερα πριν και που θα και το ζήτημα με τα προγράμματα που γίνεται λόγος και έπειτα στο βιβλίο. Σίγουρα η Δήμη του μέλλοντο με αυτό που είπαμε πριν και με αυτό που είπα εγώ, ότι χρειάζεται να έχει ένα μέγεθος, να μην είναι κλειστό, αλλά ούτε και Μεγαλούπολη, αυτό που περιέγραψε ο Γιάβορ. η Μητρόπολη, αυτές οι λέξεις που χρησιμοποιούμε για την Αθήνα και όχι απλά πόλη. Επίσης, τα αγγλικά είναι ενδιαφέρον ότι υπάρχουν δύο λέξεις, και city και town. Οπότε εκεί μπορείς να καταλάβεις καλύτερα ότι μιλάς για town. Μια κομμόπολη, κάπως έτσι, ίσως το έχουμε στο μυαλό μα όταν λέμε για ένα τέτοιο μέγεθος ε, διοικητική οντότητα. Ε, και το άλλο είναι ο δημόσιος χώρος, παιδιά, που είναι τόσο σημαντικό, δηλαδή νομίζω ότι πλέον είναι επαναστατική πράξη να χτίσει ένα παγκάκι, να υπάρχει ένα παγκάκι και να μην είναι πέρασμα ο δημόσιος χώρος, να είναι η στάση της ημέρας, εκεί που θα πας, θα ακούσεις, θα μιλήσεις, θα αλλάξεις γνώμη, θα συμφωνήσεις, θα διαφωνήσεις, θα γίνει κάτι, δεν θα περάσεις απλά πηγαίνοντας σπίτι ή πηγαίνοντας στη δουλειά. Το χειρότερο είναι αυτό, όταν ο δημόσιος χώρος γίνεται πέρασμα και πρέπει γρήγορα να φύγεις από μπροστά. Και δεν είναι τυχαίο που δεν έχουμε παγκάκια. Δηλαδή, εγώ το βλέπω όταν πηγαίνω κάπου αλλού διακοπέ, σε επαρχία. Είχε τύχει πριν από χρόνια να πάω στην Κέρκυρα και μου είχαν κάνει εντύπωση τα παγκάκια τους. Και έβγαζα. τα πολλά παγκάκια για κάποιο λόγο. Και έβγαζα φωτογραφίε στα παγκάκια, γιατί ως Αθηναία μου λείπουνε. Πραγματικά μου είχε κάνει αίσθηση. Αυτά όλα είναι χαρακτηριστικά ενό Δήμου του μέλλοντος. Τι κάνει με το δημόσιο του χώρο. Πολύ βασικό. Και σίγουρα ε, οι πόλεις μας αυτές, ε, έτσι σαν μοντέρνες φυλακές που λένε διάφορα συνθήματα, είναι εδώ να σου υπενθυμίσουν ότι δεν, δεν συζητάς έξω. Έξω βγαίνεις για να δουλέψεις, να καταναλώσεις, να, να ψωνίσεις, να γυρίσεις στο σπίτι να ξεκουραστεί. Και σύντις άλλη υπάρχει... Ε, κάτω από όλο αυτό το πέπλο της σύγχρονης εποχής, εποχής της εικόνας το οποίο έχουν γράψει αντίστοιχα και άνθρωποι που αναφέρατε πιο πριν έχουμε την ενασχόληση με τα κοινά η οποία είναι πολύ σημαντική σε όλα αυτά που λέμε πιστεύουν πλέον οι άνθρωποι ότι ασχολούνται με τα κοινά τη περιοχής τους μέσα από τα social media δηλαδή είμαι μέλος της ομάδας TAD που μιλάει για το ρέμα της Πικροδάφνης Είμαι, δεν θα πω επαναστατικό υποκείμενο, ότι ok και εδώ θα πρέπει να, να μπαίνει στην κουβέντα ότι ok το social media, οποιοδήποτε μέσον αυτό είναι ένα μικρό εργαλείο, ένα πολύ μικρό εργαλείο στο μπορεί να βοηθά ίσως το να μαζευτεί κόσμος, ή να, ένα μήνυμα να πάει πολύ γρήγορα αλλά από εκεί πέρα δεν, δεν είναι για τίποτα άλλο γιατί και η κατασκευή των τον του είναι να σε... Οι γνωστοί των γνωστών ξέρει όλα αυτά γύρω από σένα. Κανένα άλλο δεν βλέπει. Τις, ε, με αυτόν που διαφωνεί, δηλαδή με αυτόν που θα πρέπει να πει ότι πήγε γιατί μπαζόθηκε αυτό το ρεύμα, γιατί μα είπαν ότι θα μα φέρουν ένα καινούριο υδροελεκτρικό φράγμα. Μα αυτό δεν θα το κάνουν και δεν θα κερδίσει εσύ κάτι από αυτό. Πρέπει να το συζητήσει, να υπάρχει μπροστά κόσμο, να διαφωνήσει, να υπάρξουν επιχειρήματα. Αυτά δεν γίνονται στα social. Και υπάρχει κόσμο ο οποίο θεωρεί ότι το κοινό μέρο και το μέσο είναι αυτό και δυστυχώς ε, και από την άλλη που είμαστε εδώ και τα συζητάμε και προσπαθούμε να πούμε και στον κόσμο ότι οκ, okay, ας τελειώνει και αυτό το, το θέμα σιγά σιγά με τα social ας ξανασυναντηθούμε έξω στο δρόμο ας δημιουργήσουμε εμείς τα δικά μας safe spaces στα στέκια μας, στα πολιτιστικά κέντρα, σε, το, σε ένα παγκάκι στο δρόμο και ας συζητήσουμε λίγο για όλα αυτά που θέλουμε και για τους δικού μα δίμούς ε, του μέλλοντος πάνω στου οποίους πολύ σωστά είπες, κοιτάζοντας πώς ήταν πιο παλιά, μέχρι τώρα ποιες, τι αγώνες έχουν γίνει και τι θα μπορούσαμε σε αυτά τα θεμέλια και κοιτώντας το τώρα να κοιτάξουμε από εδώ και πέρα. Λοιπόν, έχουμε μιλήσει αρκετά, πάμε στο πρώτο διάλειμμα, θα, κάνουμε, θα βάλουμε δύο μουσικά κομμάτια που έχουν επιλέξει εδώ τα παιδιά, θα τα βάλω... Στην τύχη, νομίζω δεν πειράζει Ίσως θα επιστρέψουμε να μου πείτε και δύο λόγια Για το κάθε κομμάτι Αν θέλετε Ειδέως. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο Για πάμε Laiguuzem în Aş pe ca aguma cu băieți nu primul concert în fie care seară Se măstrân cuvo și să face acu cu face pune dacă știi live rai, ma, dacă nu mai poți sa stai. Po sa fie fai, nu pasi tu, nu mai face baba, nici nu pot să juci, ne poate mută o pe la brigadă Să pe bana, n-am la nu e ne derez, mam mâinile Are Levadamentul de parcă reale. Magă dacă amutin cu Guru Hore, Poși dacă o de Stai ca ne liberați ne pe scenă. Muzica e de δεν τάει, Βασίλισσα, δεν έχει τρένα πει acum κούμα, κούμα, γιατί το πίπτη. Πιστεύω ότι η fiecare seară που să Σε μα Concerte si fest, Pați ca cerul la cred că sunt de restru carbați, amun la, la mare, sau nu la fel peste o Muzica ne leagă pe toți, candam pe scene și pe patru răzost. A cu face și dragoste pentru brigad. si toți oamenii care fi să ne vadă tu. Am fost tu! ai mai în fața, ascută sufletul. Sim te magia, care vine e din vorcă. A prindat si te ia din la acest popor. Yeah, cred că am apris-o de mult, menirea mea meață este sacand o cură de ea. Latat tii afar,ă dar dare ce nu facem, facareală. săă mânește îna pe pâine Aș pleca πει cum cu băieți domeea Isteți da e primul concertă fie care seară săă cu voi și să face pacărelă What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that Washington never told a lie. I learned that soldiers seldom die. I learned that everybody is free. And that's what the teacher said to me. And that's what I learned in school today. That's what I learned in school. And what did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine?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 I learned our government must be strong. It's always right and never wrong. Our leaders are the finest men. And we elect them again and again. And that's what I learned in school today. That's what I learned in school. <laughs> <laughs> Ε, ακούτε πάντα την εκπομπή παρία. Είμαστε με δύο άτομα από της εκδοσης Αυτολεξή Με την Ιωάννα και το Γιάβορ Και συζητάμε για το βιβλίο Ελευθερη δήμη και Η πολιτική κληρονομιά του Bookchin ε, Έχουμε πει αρκετά πράγματα έως τώρα Τα οποία είχαν τουλάχιστον για μένα μεγάλο ενδιαφέρον Και θα συνεχίσουμε έτσι ε, Λοιπόν... Εγώ θα σας πω τι με τράβηξε μετά, πριν συνεχίσουμε στα υπόλοιπα κέρια κομμάτια του βιβλίου. Ε, λοιπόν, στη... είχαμε μείνει στη κομμουναλιστική κοινωνία. Εκεί μέσα σε αυτό το κομμάτι είχε διάφορα πράγματα. Ε, δεν ξέρω αν θέλετε να, με... να ξεκινήσετε με κάτι από αυτό. Είναι ενδιαφέρον ε, το κεφάλαιο, ε, το οποίο συζητά διάφορα, διάφορες πτυχές ε, της κατέφτησης ε, της σκέψης και της πρακτικής μας. Το, το, ένα μεγάλο κομμάτι και σημαντικό είναι στην ουσία μια συζήτηση για το τι θα είναι ο ανθρωπολογικός τύπος μιας μελλοντικής κοινωνίας... Ω αντίβορο σε αυτό το ανθρωπολογικό τύπο που έχουμε σήμερα, το οποίο κατά κάποιο τρόπο το πιάσαμε και πριν, δηλαδή στις συνθήκες που ζούμε, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, καταναλωτισμός, ρηχή εικόνα κτλ. Δημιουργεί, όπως λέει και ο συγγραφέας του βιβλίου, έναν εγκοκεντρικό ανθρωπο ανθρωπολογικό τύπο, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται κατά βάση με τον εαυτό του, με την εικόνα του, εγουιστής ο οποίος δεν τον ενδιαφέρει στην ουσία τα κοινά και την κοινωνία και η πρόταση που κάνει ο Έρικ με, και με βάση αυτά που έλεγε ο Μπουκτσιν και με βάση και την ίδια την πρακτική του ότι μια τέτοια κοινωνία όπως περιγράφεται σε αυτό το βιβλίο και για την οποία συζητάμε εδώ θα χρειαστεί και να δημιουργήσει και έναν διαφορετικό τύπο άνθρωπο ένα άνθρωπο ο οποίο θα είναι αλληλέγειος φανιάζεται για την κοινότητα, για την ευρύτερη κοινωνία και θα είναι παθιασμένο με αυτά που γίνονται και με... θα συμμετέχει. Δηλαδή θα βρεις και η να συμμετέχει. Αυτό τι προϋποφέτει, ότι για παράδειγμα ε, ε, η πολιτική αρχιτεκτονική της κοινωνίας φαίνεται είναι διαφορετική. Ε, η σημερινή ε, πολιτική ε, ε, του πλαίσιο ε, βασίζεται στις εκλογές οι οποίες στην ουσία φέρνουν μια κατάσταση ντεζαβού. Δηλαδή, αλλάζουμε κυβερνήσεις, αλλά έχουμε στο, στο, στη μεγάλη εικόνα μια αίσθηση ότι τίποτα δεν αλλάζει στη τελική. Δηλαδή, πολλά λόγια, αλλά η καθημερινή μα ζωή, που έλεγε και ο Γκίντεμπορ, ότι αυτή είναι από, από εκεί μετράς δηλαδή, το τι γίνεται. Δηλαδή, στη καθημερινή ζωή νιώθουμε λίγο πολύ τα ίδια πράγματα. Οπότε, ο κόσμο απογοητεύεται, και δικαίως κατά και σταματάει να συμμετέχει. Αποσύρεται. Υπάρχει μια λογική όταν συζητάω με κάποιου ανθρώπου και λέω για την αποχή και μου λένε όλοι ναι, αλλά, αλλά, ο, ο, το, ότι απέχουν να τι εκλογέ, δεν σημαίνει ότι θέλουν άλλη κοινωνία, άμεσο δημοκρατική. Αυτό είναι εν μέρει αλήθεια. Αλλά απ' την άλλη, σημαίνει ότι σίγουρα δεν θέλουν αυτό. Δηλαδή, δεν πηγαίνουν τη μία στιγμή ανά τέσσερα χρόνια που μπορεί να έχει κάποια επιρροή και προτιμά να πα για μπάνιο ή για οτιδήποτε άλλο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το λάβουμε υπόψη ότι σημαίνει. Ότι δεν πιστεύει ότι αυτό που αυτή η διαδικασία αξίζει. Δηλαδή, χίλιε φορέ λες να πάω να κάνω διακοπέ παρά να πάω να χάνω το χρόνο μου έστω και μισή ώρα να χάσω γι' αυτό. Αυτό είναι ενδεικτικό για την ποιότητα του συστήματο, του πολιτικού συστήματο του σήμερα. Οπότε, για να δημιουργήσει πολίτε που είναι ενεργοί και ενδιαφέρονται, πρέπει να του δώσει και του απαραίτητου χώρου να αναπτύξουν μια τέτοια κουλτούρα. Και αυτό έχει να κάνει και με αυτά που λέγαμε, δηλαδή, του θεσμού άμεση δημοκρατία σε έναν Δήμο, όπου αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούν να αναπτύξουν τέτοια ανακλαστικά, το οποίο το έχουμε δει να συμβαίνει στην Ιστορία. Δεν είναι για πρώτη φορά. Μιλήσαμε για την Παρισσίνη Κομμούνα, μιλήσαμε για Ισπανία κτλ. Και γενικότερα για το ζήτημα τη αποχή που λε. Ε, έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση στα τελευταία χρόνια για το κατά πόσο μπορεί να γίνει η ορατή αυτή, να υπάρχει μια ορατότητα του ότι υπάρχει αυτή η αποχή και κατά πόσο μπορεί να υπάρχει νομιμοποίηση ενό συστήματο όταν η αποχή φτάνει τα 60%. Εκεί κουμπώνει η πρόταση του Bookchin που λέει ότι πρέπει μέσα σε αυτές τις δομές και τις υπάρχουσες ε, να υπάρξει αυτ, αυτός ο μετασχηματισμός και να υπάρξει ορατότητα αυτού του πλήθους που δεν εκπροσωπείται σήμερα. Δηλαδή το πώς... Δεν είσαι ψηφοφόρο και δεν πα να ψηφίσει συνειδητά ή ασυνείδητα δεν έχει σημασία γιατί και οι ψηφοφόροι δεν ψηφίζουν συνειδητά. Δηλαδή, αν, ψάξει, αν, αν αρχίσουμε να λέμε κατά πόσο είναι συνειδητή η ψήφο ή η μη ψήφο, το θέμα είναι ότι η ψήφο μετράει. Είτε γίνεται συνειδητά είτε ασυνείδητα. Ενώ η μη ψήφο δεν υπάρχει πουθενά. Δεν αναγνωρίζεται. Γιατί στερείται αυτό το δικαίωμα, Γιατί δεν καταγράφεται. Αν δείτε μέχρι και τα ποσοστά, δηλαδή τα επίσημα ποσοστά των εκλογών, όταν λένε. Π.χ. λένε το 41%. Δεν είναι, είναι το ψηφισάντων. <laughs> δηλαδή είναι, αν το πα αναλογικά, αυτό κάπου είχα δει και ένα, είχαμε ανεβάσει και ένα σχετικό στατιστικά όπου εξηγούσε ότι το 41%, α πούμε, είναι 21% στην πραγματικότητα. Ναι. Αν βάλεις όλους τους που έχουν ένα δικαίωμα. Ένα πολύ μικρό ποσοστό. είναι πολύ καλό το παράδειγμα με την αποχή για τι εκλογέ. Ένας κόσμος εντάξει, πιστεύει δεν εκπροσωπείται από κάτι, από αυτό δεν τον καλύπτει κάποιος και όπως το είπες πολύ σωστά ότι δεν αλλάζει κάτι δραστικό στην καθημερινότητά του και λέει ναι δεν μπορώ να συμμετέχω και σε αυτό, έχει απαξιώσει τελώς αυτό το θεσμό αλλά από εκεί και πέρα το επόμενο βήμα είναι το εκείνη την ημέρα οκ okay, εσύ, εγώ το λέω επειδή το έχω έκανα πέρυσι εκπομπή γιατί είσαι για, για τύπου εκλογές, αντιεκλογικές εκπομπές, μία, και έλεγα ότι οκ, okay, δεν σε καλύπτει αυτό και βλέπεις ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Μήπως πρέπει εσύ... Ειδικά εσύ που δεν ψηφίζει, αδελφέ, να αρχίζει να κοιτάζει πιο γλυκά τα κοινά τη περιοχή σου. Δηλαδή, π.χ., mm -hmm. εμεί θέλουμε να πούμε ότι εγώ στη γειτονιά μου, στη γειτονιά που μένω, θα ήθελα τα πράγματα που συμβαίνουν στη γειτονιά μου να έχω μία άποψη με τους ε, γειτονέ μου. Μπορούμε να το δούμε σε λίγο μεγαλύτερη κλίμακα αυτό. Δηλαδή, ό,τι μα απασχολεί, να απασχολεί με αυτού που αναφέρεται. Δεν γίνεται να ψηφίζετε κάτι το οποίο έχει διαφορετική εφαρμογή σε μια επαρχία στον λαδικο χώρο και, όπως είπαμε, σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο που είναι εντελώς χαοτικό. Πώς περιπτώσει το θέμα είναι ότι αυτόν που δεν τον καλύπτει αυτό το σύστημα, θα πρέπει και εμείς να, να υπάρχουν κάποιες δομές από εμά, αλλά και θα πρέπει και αυτός από μόνος του να κάνει το βήμα και να πει ότι «Οκ, okay, ίσως θα πρέπει να οργανώσω, να αυτοοργανωθώ, να κάνω εγώ κάποια πράγματα ώστε να καλύψω αυτό, να, να δω». Υπάρχουν κάποιοι που έχουν πρόταση. υπάρχει ένα βιβλίο εδώ. Τι να διαβάσω. <laughs> το έχουν διαβάσει άλλοι δέκα. Με αυτούς μπορώ να συζητήσω. Πρέπει να μπει σε μια διαδικασία. Εξού και όπως κάπου έγραφε και ο... Είναι πλέον πολύ γνωστό. Το έγραφε και ο Καστοριάδης. Ότι οι idiots λέγανε αυτούς που δεν ασχολούθησαν με τα, με τα κοινά. Και έχει μείνει η λέξη. Άρα. Γενικά, ναι. Άρα... Ας ασχοληθούμε λίγο ξανά πιο ζεστά με τα κοινά και ίσως τα πράγματα ε, να αλλάξουν ε, προς το καλύτερο. Σίγουρα θα αλλάξει καλύτερο, θα ανοίξει περισσότερο η αντίληψη μας για τα πράγματα που είναι το πρώτο και το σημαντικό. Και μετά θα πάρουν και τα άλλα μια σειρά. Και το άλλο σημαντικό είναι ότι με την ανασχόληση με τα κοινά ε, αλλάζει ο ανθρωπολογικός τύπος που είπε προηγούμενο ο Γιάβουρ. Δηλαδή αρχίζεις να συζητάς, να μαθαίνεις πώς γίνεται Δηλαδή αυτό είναι μια διαδικασία που δεν παίζει καν για μένα τόσο πολύ ρόλο το τι θα αποφασίσεις Από το ότι ξεκίνα να αποφασίζεις Πρέπει να μάθουμε να το κάνουμε αυτό για να το πιστέψουμε ότι γίνεται Δηλαδή δεν θα κρίνω τόσο την απόφαση του αν ήταν η τέλεια απόφαση που πήραμε Όσο το τι καταφέραμε να κάτσουμε να αρχίσουμε να συναποφασίζουμε Και εφόσον εμείς συναποφασίσαμε, ακόμα και βλακεία να κάναμε θα μπορούμε την επόμενη φορά να το διορθώσουμε. Ενώ σήμερα, αν ένα νόμο είναι βλακεία, πρέπει να γίνει ολόκληρη η εξέγερση για να αλλάξει. <laughs> αυτό είναι το ζήτημα. Το ζήτημα τη απόφαση είναι ότι θα μπορούμε να την αλλάζουμε πολύ πιο εύκολα ακόμα και όταν κάνουμε λάθο. Δεν είναι εγγύηση ορθότητα ότι θα τα κάνουμε όλα σωστά, αλλά είναι εγγύηση ότι θα μπορούμε να συνεχίσουμε να, να ζούμε μετά από αυτό να, να διορθώσουμε αυτό που κάναμε. Ακόμα και αν δεν είναι το τέλειο. Ενώ τώρα δεν μπορούμε. Υπάρχει τον deja vu. Και δεν γυρίζει. Το κράτος δεν στρίβει αριστερά-δεξιά. Δεν είναι καράβι να το πας όπου θες. Επομένως υπάρχει μια συγκεκριμένη <laughs> ροή. Ε, πολύ ωραία. Πολύ ωραία το πήγαμε αυτό. Και... Πριν πάμε στα προγράμματα, ε, είχαμε πει να κοιτάξουμε όχι μόνο τον οικοφασισμό. Υπήρξε κάποια μέσα κριτική και στε, μίλησαμε για την Ισπανία, έχει μέσα ένα κομμάτι. Θέλετε να μου πείτε δύο πράγματα και γι' αυτό. Ναι, ο, ο Μάρι Μπουκτσιν ήταν πάρα πολύ επηρεασμένο ε, από το Ισπανικό Εμφύλιο και την Επανάσταση. Το, την μελέτησε ε, πολύ... Έχει γράψει τόμος ολόκληρος γι' αυτό Αμ, και όμως παρότι είδε κάποια ψήγματα μια μελλοντική κοινωνίας δεν δίσταξε να κριτικάρει. Και αυτό ήταν προ τιμή του Bookchin, δηλαδή προσπάθησε μέσα όπως είπαμε μελετώντας του παρελθόν να βγάλει κάποια συμπεράσματα για το μέλλον. Ε, αυτό ήταν από τα δυνατά σημεία του Bookchin, δηλαδή πάντα κοιτάζοντας το μέλλον έριχνε και ματιές στο παρελθόν ένα από τα πράγματα είναι ότι οι Ισπανιοί αναρχικοί μας βοήθησαν στο να δούμε μια σύνομο σποντή πως θα λειτουργήσει Α, απ' την άλλη όμως δεν εστίασαν αρκετά σύμφωνα με το Bookchin στο ζήτημα της πολιτικής εξουσίας δηλαδή άφησαν κάποια κενά εκεί ε, άβησαν να λειτουργήσει ένα κοινοβούλιο, ε, μάλιστα συμμετείχαν σε αυτό το κοινοβούλιο ε, και ο Μπούτσιν βλέπει μεγάλη αντιναμία. Εκεί, ε, ε, ε, εκεί ήταν και η βασική του κριτική στο αναρχοσυνδικαλισμό, ότι οι αναρχοσυνδικαλιστές εστιάζουν στη παραγωγή, είναι κατά κάποιο τρόπο βαθιά ε, ριζουμένοι στο οικονομισμό, ότι... Το παν, το βασικό ζήτημα είναι το οικονομικό α, και οπότε εκεί πρέπει να εστιάσουμε στη δράση μας και ας υπάρχει και το κοινοβούλιο, θα το δούμε κάποια στιγμή, στο μέλλον θα, αυτό θα διαλυθεί κτλ. Ο Μπουκτσιν απ' την άλλη, όπως κάποιος μπορεί να καταλάβει και από αυτό το βιβλίο, βάζει πάρα πολύ μπροστά το ζήτημα της πολιτικής εξουσίας και γι' αυτό και προγράμματα και όλα αυτά που συζητάει, όλα στοχεύουν σε έναν ανταγωνισμό προς το κοινοβούλιο. Δηλαδή, η δημιουργία κάτι άλλο το οποίο να πάρει τη φέση του κοινοβούλιο. Το θεωρεί βαθιά μη δημοκρατικό φεσμό για τον Μπούκτσιν. Η δημοκρατική φεσμή είναι οι λαϊκές συνελεύσει, τα δημοτικά συμβούλια... Ακόμα και αυτά που ξέρουμε σήμερα, τα δημοτικά συμβούλια, είναι κάποια απομινάρια ενό άλλου συστήματο τα οποία όμω έχουν αποδυναμωθεί πάρα πολύ. Απ' την άλλη, το κοινοβούλιο για το Booking προέρχεται από μια άλλη παράδοση, είναι ολιγαρχική και μάλιστα και από την αυτοκρατορική, δηλαδή το κοινοβούλιο, τι ήταν στην Αγγλία, ήταν η αυλή του βασιλιά, του τσάρου, ήταν οι αντιπρόσωποι των κατοίκων της περιοχής που πηγαίνανε να συνομιλούν με τον βασιλιά. Στην ουσία ήταν ένας αυτοκρατορικός σφεσμός. Οπότε, ο Μπούτσιν μας λέει ότι δεν μπορούμε να έχουμε μία ελεύθερη κοινωνία στην οποία θα υπάρχουν τέτοιοι θεσμοί. Θα πρέπει αυτό το πράγμα να το χτυπήσουμε. Και θεώρησε ότι οι Ισπανοί Αναρχικοί δεν έκαναν κινήσει προς αυτό και γι' αυτό και σε όλη τη ζωή του ήταν πάρα πολύ κριτικό προς το αναρχοσυνδικαλιστικό ρεύμα. Σε ένα σημείο στο βιβλίο γράφει ότι οι Ισπανοί Αναρχικοί βρέθηκαν, λέει, αντιμέτωποι με το ίδιο παράδοξο δί στις συναρπαστικές μέρες του Ιουλίου του 1936 και όταν αρχικά αρνήθηκαν να καταλάβουν την εξουσία και να θεσμοθετήσουν τον εργατικό έλεγχο και έπειτα λίγους μήνες αργότερα όταν τοποθέτησαν τέσσερα κορυφαία μέλη της ΕΝΕΤΕ στη Φιλελεύθερη Ρεπουμπλικανική Κυβέρνηση. Αυτά τα τραγικά λάθη στραγγάλισαν το επαναστατικό κίνημα. Το να ενεργεί κανείς, ω αν η εξουσία να υπήρχε κατά κάποιο τρόπο στο κενό και να πιστεύει ότι απλά αγνοώντας τη θα μπορούσε να τη διαλύσει, αποδείχτηκε καταστροφικό. Αυτό, λέει, είναι ένα σημαντικό μάθημα που πρέπει να πάρουμε. Για το ποιος θα έχει την εξουσία, στο να πω έχω μιας επαναστατικής αναταραχής. Τι θα γίνει δηλαδή με αυτό το ζήτημα. Και λέει παρακάτω ο ε, πρέπει να αντιμετωπιστεί το γεγονός ότι η εξουσία αποτελεί μια κοινωνική πραγματικότητα. Υπάρχει, είναι απτή και θεσμοθετείται. Η εξουσία επίσης βρίσκεται κάπου. Δεν μπορεί απλά να είναι και συγκεντρωμένη και αποκεντρωμένη ταυτόχρονα. Θα υπάρχει πάντοτε ένας θεσμός με τη δύναμη να υλοποιεί τις πολιτικέ αποφάσει. Γι' αυτό σου λέει επομένω ότι η ιδέα ενός κράτους, δύο επιπέδων όπου δύο κέντρα απόφασης, Δηλαδή και τοπικέ κοινότητε και κεντρική κυβέρνηση θα συνεπάρχουν ταυτόχρονα. Δεν γίνεται λέει, γιατί ουσιαστικά το κράτο θα ρουφάει αυτή τη δύναμη των κοινοτήτων. Είτε οι θεσμοί βάσει θα έχουν όλη την εξουσία, είτε το κεντρικό κράτο. Δεν υπάρχει μέση λύση σε αυτό. Επομένω, σου λέει ότι κάποιε προτάσει κινημάτων που γίναν, που φτιάξαν κάποιε κοινότητε, κάποιε μορφέ αυτοργάνωση, οι οποίε δεν κατάφεραν να ρίξουν το κεντρικό. Είχαν ως αποτέλεσμα το να απορροφηθούν από το κεντρικό. Δεν μπορούσαν να υπάρχουν ταυτόχρονα. Με, κορυφαία, με κορυφαίο παράδειγμα η Οκτωβρινή Επανάσταση. Δηλαδή η όλη εξουσία στα Σοβιέτ μετατράπηκε σε όλη εξουσία στον Μπουσουβίκιο στο Κόμμα. Στο κράτο, ναι. Απορροφήθηκε. Έτσι, δεν, δεν μπόρεσαν να υπάρξουν ανεξάρτητα και κάποια στιγμή να εξαφανιστεί το κράτο από μόνο του και να μείνουν αυτά. Έγινε το ανάποδο. Ε, το ίδιο θα μπορούσαμε να πούμε και με τη Βενεζουέλα του Ούγκου για την οποία μας είχαν κουφάνει τόσα χρόνια για τις κομμούνε και πόσο πολύ βοήθησε ο Τσάβες να ενδυναμωθεί ο απλό κόσμος. Και σήμερα δεν βλέπουμε η Βενεσουέλα να είναι λιγότερο το κράτος να, έχει, να εξαφανίζεται σιγά σιγά και αυτές οι κομμούνες να, να παίρνουν περισσότερο. Ίσα ίσα η σημερινή Βενεσουέλα είναι πολύ πιο κεντρ, κεντρικοποιημένη. Αλλά και ήδη στην εποχή του Τσάβες ήταν ένα κανονικά αρκετά συγκεντρωτικό κράτος. Και, και πού αλλού δεν το έχουμε δει η, Στη Λιβύη του ε, Μωαμάρ Καντάφη Ο οποίος μίλεγε επίσης για ότι έχει χτίσει Ότι η Λιβύη είναι τζαμαχυρία Δηλαδή ο, ο όρος των Βεντουίνων ε, Κοινωνία χωρίς εξουσία ε, Όπου υπήρχε ένα πυκνό δίκτυο κομμούνων Και πολύ αριστερή παραμυθιαζόταν από αυτά τα πράγματα Αλλά στην ουσία ήταν ένα, ένα κράτο ε, συγκεντρωτικό όσο δεν πάει Οπότε δεν έχουμε κάποια, κάποιο παράδειγμα του Λενινικ... της λενινικής α... διαδική εξουσίας που να λειτουργεί. Στην ουσία, εκεί που αυτά τα δύο πράγματα συνυπάρχουν αρμονικά και όχι ανταγωνιστικά, αργά ή γρήγορα οι θεσμοί οι... βάσης απορροφούνται από το κράτος και μετατρέπονται σε μια καρικατούρα στην οποία κάποιοι στέλεχοι της κυβέρνησης πηγαίνουν, διαβάζουν κάποιες αποφάσεις, τους χειροκροτάνε οι παρευρισκόμενοι και φεύγουν όλοι στα σπίτια τους. Πολύ σημαντικό το κομμάτι αυτό και η ανάλυση πάνω σε αυτό. Ε, και η τοπική αυτοδιοίκηση σήμερα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι έτσι. Ότι βλέπουμε ότι έχουν φύγει όλε οι αρμοδιότητες από πάνω τη, σιγά σιγά και, και αυτή δηλαδή παίζει ένα ρόλο. Και μάλιστα στην Ελλάδα έχει ξεφύγει το κομμάτι σε τεράστιο βαθμό ενώ σε άλλα, σε άλλα μέρη της Ευρώπης ακόμα έχει κάποιο λόγο η τοπική αυτοδιοίκηση με όλα τα προβλήματα που είναι. Στην Ελλάδα στην ουσία η τοπική δήμαρχοι και λοιπά. είναι εκτελεστές της κεντρικής πολιτικής. Κομματικό κεντρικό εντελώς. Α... εντελώς. Εντελώς, Ισχύει. Ε, θέλετε να πάμε στα προγράμματα; Είναι το επόμενο κομμάτι το οποίο δεν το κατέχω. Είναι βάσεις για τα κομμουνιστικά προγράμματα. Ε, γιατί προγράμματα; Δηλαδή έχουμε κάνει όλη αυτή την ώρα το ίντρο ε, και νομίζω ότι έχει δοθεί εν μέρει απάντηση αλλά στο το ξεκινήσουμε έτσι. Οκ. Okay. Um, κάπως του είχα αναφέρει στην αρχή mm. ότι για το Bookchin um, ήταν αρκετά προβληματικό ήταν αρκετά προβληματική αυτή η αντίληψη που υπήρχε και κάποια στιγμή κυριαρχούσε στο αρχικό κίνημα στι Ηνωμένες αλλά και αυτή του βουλουνταριστικού, αφορμητικού κτλ. Ότι δηλαδή δεν χρειάζεται εμείς κάτι να σχεδιάζουμε, εμείς να κάνουμε τις δράσεις μας, μήπως να συμμετέχουμε σε εξεγέρσεις το ένα το άλλο, είμαστε εξεγερμένα υποκείμενα και μέχρι εκεί. Ε, ο Bookchin θεωρούσε ότι πρέπει να κάνουμε πλάνα, να κάνουμε σχέδια και αυτά να τα μετα... μεταδίδουμε και προς τα έξω, δηλαδή στην κοινωνία και αυτό που προτείνει ε, ο, ο Bookchin και έπειτα και ο άνθρωπος σαν τον Ayric, δηλαδή είναι το πόρι του Bookchin, και αυτό το επαναστατικό ρεύμα είναι ότι πρέπει να, να ξαναγυρίσουμε επηρεασμένοι και από τους μαχνοβίτες και από τους πλατφορμιστές ότι κατά κάποιο τρόπο πρέπει να δημιουργήσουμε ε, κάποιες, ε, κάποια προγράμματα γιατί για να είμαστε ξεκάθαροι και προς τους ανθρώπους με τους οποίους συνομιλούμε στους δρόμους, τι θέλουμε, να μην το αφήνουμε στο φλού, στο μη ξεκάθαρο το τι θέλουμε ακριβώς και να το αφήνουμε ο καθένα να το αντιλαμβάνει όπως θέλει. Ο μπούτσιν αυτό το βρίσκει πάρα πολύ προβληματικό, φορεί ότι πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι και προς τους συνεντουπόρους μας έξω και να μην κάνουμε εκπτώσεις στις ιδέες μας. Οπότε, ε, όπως ο αναγνώστης μπορεί να δει και στο βιβλίο, α, υπάρχουν δύο επίπεδα ενός κομμουναλιστικού προγράμματος. Είναι με κάποιου στόχους οι οποίοι είναι μακροπρόθεσμοι, δηλαδή είναι για την αυριανή κοινωνία, όπως θα τη θέλαμε ιδανικά, α, που εκεί παρουσιάζεται το πρόγραμμα μια κοινωνία όπως θα τη θέλαμε και απ' την άλλη υπάρχουν κάποια πιο άμεσα, άμεσους στόχους. Δηλαδή, ότι για να φτάσουμε σε αυτή τη κοινωνία την οποία οροματιζόμαστε και θέλουμε, τι κινήσεις πρέπει να γίνουν από σήμερα. Και εδώ, με αυτή τη κίνηση προσπαθούν οι κομμουναλιστές να προτείνουν μια στρατηγική δράσεων, Δηλαδή, να αφήσουμε τη στοιχειώδη ή ρηχή ανασχόληση με την πολιτική, δηλαδή ό,τι γίνεται. Ένα μεγάλο πρόβλημα εγώ νομίζω στα κινήματα αυτή τη στιγμή παντού είναι ότι ακολουθούν ε, το τι γίνεται στο mainstream, δηλαδή η κυβέρνηση έκανε αυτό ε, αυτοί του παίρνουν κατευθείαν και του παίζουν στα social τους μερικές μέρες, γράφουν κείμενα πάνω σε αυτό. Και περιμένουν τη νέα εξέλιξη. Γίνεται κάτι σε κάποιο μέρο του κόσμου, πιάνουν τη γεωπολιτική και αρχίζουν αναλύσεις για τον ΝΑΤΟ, για τη Ρωσία, για τον ένα για τον άλλο Δεν μόνο και... αντανακλαστικά. Ακριβώς Και δεν φαίνεται να. και κατά κάποιο τρόπο είναι πάρα πολύ ετεροπροσδιορισμένοι ε, στη δράση τους και τη σκέψη του και εκεί έρχεται αυτή η λογική του Μπούξη με το πρόγραμμα ότι εμείς πρέπει να αυτονομιοποιηθούμε από αυτό το πράγμα που γίνεται έξω όχι να εγκαταλείψουμε εντελώ και να μην κάνουμε κριτική σε αυτά που γίνονται αλλά πρέπει να έχουμε και τη δικιά μας ατζέντα δεν μπορεί επειδή κάτι γίνεται εμείς να τα εγκαταλείψουμε όλα και να ασχοληθούμε μόνο με αυτό πρέπει να βάλουμε τη δικιά μα ατζέντα εάν θεωρήσουμε ότι το άνοιγμα δημόσιο χώρο είναι βήμα προ αυτή την κοινωνία που θέλουμε. Πρέπει αυτό το πράγμα να το ακολουθούμε με συνέπεια, να, να σχεδιάζουμε δράσει και όχι απλά να ακολουθούμε αυτό που συζητιέται στο κεντρικό πολιτικό επίπεδο. Καθώ αυτό είναι ένα επίπεδο το οποίο δεν μα αφορά, όπω είπαμε προηγουμένω, στην καθημερινότητά μα. Εμεί πρέπει με συνέπεια να, να αγωνιζόμαστε για αυτά που θεωρούμε βήματα προ ε, την καλύτερη κοινωνία. Στην ουσία, να προσθέσω ότι σου λέει η ματιά του πούκτσιν ότι εφόσον εμείς δεν θέλουμε να ηγεμονεύσουμε πάνω στην κοινωνία αλλά προσπαθούμε να πείσουμε ότι αυτές οι ιδέες είναι προς το συμφέρον όλων μας ε, Σου λέει μια σύγχρονη συλλογικότητα χρειάζεται να έχει ε, κάποιες ελάχιστες και κάποιες μέγιστες διεκδικήσεις ένα πρόγραμμα το οποίο θα μπορέσει να το φέρει μπροστά στον κόσμο να καταλάβει και ο άλλος προς τα πού πάει όλο αυτό και να μπορέσει στρατηγικά να εμπλακεί και να ακολουθήσει αυτές τις ιδέες. Επομένως, αυτό που λέει χαρακτηριστικά σε κάποιες σελίδε το βιβλίο δίνει Κάποιες στρατηγικές του πώς μπορεί σύγχρονες συλλογικότητες σήμερα να δουλέψουν και διαβάζοντας όλο το δεύτερο κομμάτι του βιβλίου εξηγεί αυτό το στρατηγικό, το πώς μπορείς να χωρίσεις τις ελάχιστες σημερινές έως μέχρι τις μέγιστες διεκδικήσεις σου και πώς μπορεί αυτό να δουλέψει ούτω ώστε να προχωρά βημα βήμα-βήμα. Ε, σε ένα σημείο... Το εξηγεί δηλαδή, λέει ότι οι κοινωνικοί οικολόγοι υποστηρίζουν ότι ένα τέτοιο κίνημα χρειάζεται να κάνει χρήση ενός επαναστατικού προγράμματος που επιδιώκει συνειδητά να αποφύγει τους κινδύνους που ενέχει τόσο ο μινιμαλισμός όσο και ο μαξιμαλισμός. Το πρόγραμμα αυτό πρέπει να συνίσταται σε ένα σύστημα μεταβατικών διεκδικήσεων που να αντιμετωπίζει τόσο τις αναγκαίες όσο και τις επαρκείς συνθήκες για την αλλαγή. Πρώτον, λέει, εξετάζουμε τις μέγιστες διεκδικήσεις μας. Οι μέγιστες διεκδικήσεις θα πρέπει να αντιστοιχούν πλήρως με τις ε, ίδιες τις αρχές που διέπουν τον πολιτικό ακτιβισμό, δηλαδή το προς τα που θες να πας στην κοινωνία πολιτιακά προς ποια αλλαγή. Ε, δεύτερον όμως, λέει, θα πρέπει να εξετάσουμε και τις ελάχιστες διεκδικήσεις, δηλαδή βράχει λύσεις σε άμεσα ζητήματα. Κάποια ζητήματα που σήμερα έχουμε σε, στις πορείες, στις, ε, στα καθημερινά που ακούμε για το τι συμβαίνει, πάντα όμως αυτή η ελάχιστη διεκδίκηση σου λέει θα πρέπει να συνδέεται με τον απότερο σκοπό σου. Ούτως ώστε να βγάζει ένα νόημα στρατηγικό ότι διεκδικείς αυτό σήμερα για να γίνει κάτι άλλο αύριο και δεν μπορεί να είναι αντιφατικό αυτό το ένα με το άλλο. Δεν μπορεί ας πούμε σήμερα να του λες θα ψηφίσει, αλλά αύριο θα έχουμε ελεύθερη κοινωνία χωρίς κόμματα όλοι μαζί θα αποφασίζουμε. Είναι αντιφατικό, δεν γίνεται Επομένως πρέπει να συστήσεις ένα σώμα προγράμματος που θα βγάζει νόημα το μεταβατικό, το σημερινό, οι σημερινέ διεκδικήσεις με το απότερο. Δεν μπορεί ας πούμε να ζητάς όλο ένα και περισσότερη εξάρτηση με το κράτος όταν θες εσύ διακά να τονώσεις τις τοπικές κοινότητες και τους δήμους σου. Πάλι μπορεί να θεωρηθεί, ε, θεωρείται αντιφατικό. Επομένως, όλο αυτό το κομμάτι του, του βιβλίου σου δείχνει στρατηγικές του τι μπορείς να ζητήσεις σήμερα, ούτω ώστε να προχωρήσει προς μια πολιτική ενδυνάμωση και όχι το ανάποδο. Ε, είναι, για μένα ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό το κομμάτι, θα έλεγα, και με ενέπνευσε, γιατί κατάλαβα ότι πολλές φορές ε, ε, μπλεκόμαστε σε κοινωνικούς αγώνες, αλλά δεν υπάρχει ακριβώς ένα... Ένα παρακάτω σχέδιο του πώς θα το πετύχουμε αυτό που θέλουμε, πώς, δεν θα... πώς θα υπάρχει μια αρχή μέσα και τέλος, ούτως ώστε να εμπνεύσει και άλλους ανθρώπους μετά. Mm. Νομίζω ήταν πολύ βοηθητικό αυτό το κομμάτι του βιβλίου. Και εδώ πάμε στο δεύτερο. Αυτό θα πούμε ότι υπάρχει μια παρανόηση και είναι πολύ σημαντική και θα ήθελα να μου πείτε την άποψή σας. Όταν ακούει κόσμος ο οποίος ασχολείται κάπως με τον ελευθεριακό χώρο θα πω ή κάπως είναι ένα εποκείμενο του παντοεξιαστικού χώρου κάπως έχει στο μυαλό του δεν δηλώνει ένα αρχικός, δηλώνει γενικά αντοεξιαστής. Και αυτό είναι θέμα κουβέντας αλλά το συζητάμε. Ε, όταν ακούει αυτός ο άνθρωπος ότι α, αυτοί εδώ λένε ότι είναι αναρχικοί και λένε ότι θέλουν να οργανωθούν και να έχουν πρόγραμμα. Α, έχουν γίνει κομμουνιστέ αυτοί. Mm. Υπάρχει αυτή η παρανόηση ότι μόνο οι κομμουνιστέ, οι οποίοι οι κομμουνιστέ, όταν λένε κάποιου κομμουνιστέ, πολλέ φορέ συνώνουν του βολσεβίκου, το οποίο και αυτό έχει διαφορά, έτσι. Ε, γίνεται αυτή η παρανόηση και είναι τρομερή παρανόηση και δεν μπορούν να σκεφτούν εκτό ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που έχουν υπάρξει, υπάρχουν και δομέ σε κάποια κομμάτια του κόσμου που υπάρχουν προτάσεις για το... και όντως γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτούς λένε κομμουνιστές θα είναι εντάξει δεν είναι ανάγκη αυτοί γιατί να, να, το, να πω πώς το βλέπω εγώ ναι, ναι, ναι. ότι τα κόμματα έχουν κάνει τα πολιτικά προγράμματα σημαίε τους, δηλαδή ε, για ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου εκεί έξω, όχι μόνο για αντιοξειδευτές, όταν ακούσουν ότι κάποιος μιλάει για πολιτικά προγράμματα, συνήθως καταλαβαίνει κόμματα. Ε, εκεί όμως έχει κάτι ενδιαφέρον σε αυτό το κομμάτι, ότι γενικά τα, τα προγράμματα στα κόμματα δεν σημαίνουν και τίποτα, γιατί εκεί υπάρχει μια τεράστια αντίφαση, δηλαδή μέχρι την ημέρα των εκλογών Υπάρχει ένα πρόγραμμα, μόλις πάρουν την εξουσία... αυτό το πρόγραμμα γίνεται κορελόχαρτο και δεν μετράει καθόλου. Ε, αλλά πρέπει να δούμε και ιστορικά ότι η αναρχική... ο Μπακούνιν για παράδειγμα ήταν τρομερά οργανωτική. Τους ενδιέφερε πάρα πολύ το ζήτημα της οργάνωσης. του ένεται του μαχνοβήτικο κίνημα. Όλε αυτές οι οργανώσεις είχαν ε, προγράμματα, ήταν αρκετά οργανωμένοι... Ε, και είναι αυτή, ε, αυτή η αντίληψη ότι όποιος προτείνει να οργανωνόμαστε και να έχουμε προτάσεις ότι ανήκει σε κάποιο άλλο χώρο και δεν είναι αναρχικό αυτό το πράγμα, είναι ένα εκφυλισμό του το τι είναι αναρχικό και ελευθεριακό. Και ο Bookchin χαρακτηριστικά είχε πει ότι ένα από τα μεγάλα προβλήματα του κινήματο τότε, δηλαδή στο, στο τέλ, στα τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα, ε, από τα μεγάλα προβλήματα ήταν η μεγάλη αγραμματοσύνη, έτσι το φοροστή, πολιτική αγραμματοσύνη. Οι άνθρωποι ξέραν να διαβάζουν, ξέρανε τότε να, μπαίνουν στο, να χρησιμοποιούν υπολογιστή, δεν λέμε αυτό το πράγμα. Αλλά λέμε ότι πολιτικά ήταν, είχε αρχίσει μια αγραμματοσύνη σε αυτούς τους κύκλους, δηλαδή δεν διαβάζανε αρκετά... Δεν γνωρίζουν αρκετά και πιο πολύ πηρεζόταν από το lifestyle, δηλαδή από μουσική, από dress code κτλ. Και, και λείπανε ιδέε. Οπότε ήταν ένα από του λόγου για του οποίου ο Bookchin απομακρύνθηκε από αυτό. Γιατί ο Bookchin ήταν αυτοδίδακτο, όπω είπαμε, και αγαπούσε πάρα πολύ το διάβασμα για τα βιβλία. Και ένα από του λόγου για του οποίου και εγώ ασχολούμαι με αυτά, χωρί να είμαι ακαδημαϊκό, είμαι παιδί τη εργατική τάξη, α το πούμε έτσι. Αλλά παρόλα αυτά θεωρώ. Πάρα πολύ σημαντικό σε αυτό το κόσμο να ενδιατηρήσουμε την αγάπη για το γραφτό λόγο και για τις ιδέες και το θεωρώ μέγιστη σημασία να συμμετέχω και εγώ και να συμβάλλω με ό,τι μπορώ στην κυκλοφορία ιδεών. Γι' αυτό και με ενδιαφέρει να βγαίνουν βιβλία σε διάφορες γλώσσες να κυκλοφορούν ιδέες. Ε, σε ένα κομμάτι στο βιβλίο λέει Ο αναρχισμός ο Σπανίος, ασχολήθηκε με τις θετικές μορφές της ελευθερίας Μάλιστα η κύρια ανασχόλησή του έχει υπάρξει με την αρνητική έννοια της ελευθερίας από κάτι Ας πούμε αυτό που ακούμε πολλές φορές Αντίσταση στο τάδε Αντίσταση στο Είναι το μεγαλύτερο ποσοστό των, των α, συνθημάτων που θα ακούσουμε σήμερα ε, Και λέει ότι αυτό Λέει στο βιβλίο ότι αυτό το ελευθερία από κάτι και όχι για να κάνω κάτι, το, το, το, η θετική, αλλά η αρνητική ελευθερία, είναι ένα σχέδιο που γενικά συνδέεται με τη φιλελεύθερη σκέψη. Δεν είναι δηλαδή ρίζοσπαστικό με την έννοια που συζητάμε εμεί σήμερα. Ε, και γι' αυτό λέει πολύ συχνά έχει, έχει θεωρηθεί, ας πούμε, από, από του αναρχικού η πολιτική οργάνωση συνώνυμη με τι κομματικέ ιεραρχίε, όπω πολύ σωστά είπε πριν, και οι θεσμοί συνώνυμη με το κράτο. Δηλαδή, άμα, άμα θεσμίσω κάτι, σημαίνει φτιάχνω κράτο. Όχι, δεν σημαίνει αυτό. Εδώ έρχεται ο Καστοριάδης που μιλάει για την αυτοθέσμηση τη κοινωνία. Δεν σημαίνει ότι οποιοδήποτε θεσμό είναι κακό. <laughs> το θέμα είναι ποιο τον φτιάχνει. <laughs> Ερχόμαστε και σε αυτό το τραγουδάκι που ακούσαμε στο διάλειμμα του δεύτερου ναι, ναι, ναι. που έλεγε «What did you learn in school» Τι mm. δηλαδή έμαθε στο σχούλιο, δηλαδή αυτή η μαζική κουλτούρα που έχουμε και η παιδεία Τι μας λέει, εδώ παίρνω πάσα από την Ιωάννα που ταυτίζει τους φεσμούς με το κράτος και έχουμε αυτή η παρανόηση ότι μιλάμε για κοινωνίε προκρατικέ, δηλαδή για αρχαία Αθήνα για παράδειγμα και ακούμε για πόλεις κράτος που δεν υπήρχε, δεν υπήρχε μια καθαρά κρατική δομή. Επι, έπειτα μιλάμε για διάφορες άλλες κοινωνίες, για αυτοκρατορίε, για, για ανεξάρτητες κομμούνες των Μεσαιώνα κτλ. Και, και όλα αυτά τα φταυτίζουμε με το κράτος. Δηλαδή, όπου βλέπει... Η επίσημη ιστοριογραφία. Ακριβώς. Όπου βλέπει θεσμού, λέει έχουμε κράτος εδώ. Και φτάνουμε σε κάτι ε, γελία στάδια να μιλάμε για κάποιες ε, αυτόχτομενέ κοινότητε κλπ. και, και να, πάρ, να μιλάμε εκεί για κρατήδια και τέτοια που αυτό δεν υπάρχουν, δεν υφίσταται Οπότε αυτό πρέπει να, να δούμε πώς επηρεάζει και εμά του ίδιου που θεωρούμε ότι είμαστε ενάντια στο σύστημα και έξω από το σύστημα, και παρόλα αυτά. Δεν είμαστε ακριβώς α, τόσο ενάντια στο νομίζω. Έχει μπει στο φαντασιακό όπως βλέπουμε τα πράγματα και γι' αυτό χρειάζεται να εκπαιδευόμαστε. Δηλαδή να προσέχουμε τι μαθαίνουμε ε, στο σχολείο ή από τα μέσα και, και εμείς παράλληλα να έχουμε τις δουμέ μας αυτομόρφωσης. Αυτό είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό. Πε, πολύ... πε. Να όχι εντάξει, ε, απλώ να συμπληρώσω ότι... Όταν μιλάμε για λέξεις όπως α, «αυτό» μόρφωση, αυτό «αυτόθεσμηση» και «αυτονομία» είναι αυτό που λέμε ότι φτιάχνω εγώ, αλλά ένα νόμο. Τι φτιάχνω, το νόμο. Και κοινωνική αυτονομία είναι αυτό, η κοινωνία που θεσμίζει τους νόμους της. Mm -hmm. Και οπότε θέλει τους καταργεί αφού αυτή τους έχει φτιάξει. Και, <laughs> και που πιάσαμε το ζήτημα για το αρνητικό δηλαδή ότι έχει μπει σε αυτή την παγίδα ένα μεγάλο κομμάτι του αντιαξιωστικού χώρου γενικά, ότι είναι αντί κάτι, καλά δεν προσφέρει κάτι. Του βλέπουμε και, της, και στην κουλτούρα που του αρέσει, για παράδειγμα το cyberpunk. Είναι ένα φοβερό είδο, σε μένα αρέσουν πάρα πολύ και τα anime και τα manga που είναι cyberpunk, αλλά... Και είναι και ένα μεγάλο κομμάτι του αναρχικού χώρου. Ε, τρελαίνεται με το Cyberpunk. Έχω κάνει και θεματική εκπομπή. Είναι Α, εξαιρετικό, τέλει. αλλά τι μα λέει το Cyberpunk, είναι εκεί που πάει η σημερινή κοινωνία. Δυστο... Δεν έχει όμω πρόγνωση. Μα δείχνει μια δυστοπία. Οι κουμοναλιστέ, απ' την άλλη, και οι άνθρωποι επηρεσμένοι από το Bookchin, έχουν εγγαλέσει ένα άλλο στυλ, το οποίο λέγεται Solarpunk, το οποίο είναι θετικό, το οποίο είναι μια κοινωνία αλλιώτικη. Δηλαδή, τι θα γινόταν εάν νικήσουμε αύριο η Επανάσταση γίνει, η κοινωνία αλλάξει, πώς φαίνεται αυτή η κοινωνία. Και το, το, το Solarpunk ακριβώς με αυτό, με το φετικό, με τη, με το φετικό μετασχηματισμό της κοινωνίας ασχολείται. Πολύ ωραία, ήταν τρομερές πάσει. Το Solarpunk ήταν η πρώτη μου αφήσα για φέτος <laughs> για τις εκπομπές μου. <laughs> και το Cyberpunk. προσπαθήσαμε πάρα πολύ ώστε να κάνουμε μια θεματική και να προσπαθήσουμε να αναδείξουμε... Το, να πούμε ότι εμείς μπορούμε να γουστάρουμε τον κοστινδεσέλ γιατί βρίσκουμε μέσα έλεγχο και όλα αυτά αλλά όλα αυτά τα λέμε τώρα για να προσπαθούμε να τα ξεπεράσουμε στο μέλλον και να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Ε, αυτό και όπως είπε, δηλαδή όλα με στην κουβέντα μπαίνουν. Ε, πάντως για ένα κομμάτι που ε, που είπατε πριν από λίγο ε, ήτανε τώρα ενθουσιάστηκα και με το Solarpan και το το ξέχασα ε, πιο ήτανε Ήταν μετά τα προγράμματα όχι οχι νομίζω το το είπαμε το συμπλήρωσα τις το ξέχασα ε, Ωραία, λοιπόν εγώ λέω να πάμε και στο δεύτερο διάλειμμα ε, να ακούσουμε λίγο μουσική και θα επιστρέψουμε για το τρίτο και τελευταίο κομμάτι τη εκπομπής να πούμε ένα ρεζουμέα από το βιβλίο από αυτά που είπαμε, να κάνουμε μια αποφώνηση. Λοιπόν, θα μου πείτε και τι κομμάτια θα ακούσουμε τώρα. Τι θα ακούσουμε. Το Desert Flower θα το ακούσουμε δεύτερο. Και το πρώτο κομμάτι είναι το... Ε... Ah, revolutionary friend. Ναι, είναι ένα εξαιρετικό κομμάτι. Είναι το Λίντον Κφέσι Τζόνσον ένας uh, ποιητή uh, του Νταπ και uh, reggae μουσικός και του συγκεκριμένου τραγούδι ήταν uh, από την Καραϊβική προσωπικός φίλος του C.L.R. James, ένας uh, στοχαστή uh, μαχητικός από το Τρινιντάτ. Ένα πού... άλλο βιβλιαράκι που έχουμε βγάλει από mm -hmm. το <laughs> αυτό. ήταν άλλη έμπνευση. Και ο, ο, ο Λίντον Κφέση Τζόνσον στις συνομιλίες τους με το CLR, είχε αναπτύξει πολύ ριζοσπαστική άποψη και αυτό το τραγούδι, το My Revolutionary Friend, στην ουσία είναι, απευθύνεται μέσα από αυτό το τραγούδι ο, ο Λίντον προ τους φίλου του σε διάφορα κομμουνιστικά ρεύματα στο κόσμο, οι οποίοι βλέπανε διάφορους κομμουνιστικούς δικτάτορες σε κάποια καθεστώτα ως κομμάτι του δικού μα αγώνα και απευθύνεται προς αυτούς και τους υπενθυμίζει ότι επαναστάτες φίλοι μου μην ξεγελάστε από αυτούς, δεν είναι δικοί μας και πρέπει για, σε μια καλύτερη κοινωνία αυτοί πρέπει να φύγουν δεν χωράνε στα δικά μας. Κάπως συνέδε προτάγματα. την αποαπικιοποίηση των χωρών τους με ναι. το ανατολικό μπλοκ, ότι και οι δύο πλευρές του πλανήτη. Αυτό πρέπει να απαλλαγούν από τους... Αυτό ήταν κάτι τρομερό που κάνανε και ο CLR και διάφοροι καραϊβικοί επαναστάτες, οι οποίοι λέγανε ότι πρέπει καταπιεσμένοι όλου του κόσμου να ενώνονται και προσπαθούσαν να κάνουν σύνδεση μεταξύ τους αγώνες των... Αντόμων τη Καραϊβική με αυτού τη Ανατολική Ευρώπη. Και λέγεν ότι η καταπίεση είναι παρόμοια. Παρότι από τη μία έχουμε εργατικά κράτη, από, από την άλλη ε, καθεστώτα στηριζόμενα από τι ΗΠΑ, στην ουσία η καταπίεση πάντα είναι κάθετη από πάνω προ τα κάτω και είναι από τα κάτω που θα προέρχει η αλλαγή. Πάμε να ακούσουμε και μετά θα ακούσουμε το Desert Flowers. Θα πούμε σε λίγο γι' αυτό όταν θα επιστρέψουμε. Με ρεβολουσιονέργο From the massive aside silence start to grumble From party paramounts it's like a tumble From Hungary to Poland to Romania From the cozy castle them start to crumble Now when we buck up one another in a reasoning My friend always enough and the same thing This is the song I'm love to sing Kedar, have to go he have to go Usa, have to go he had to go Hi Chesco, had to go Just like Apartheid, we'll have to go A while ago, my friend and me was talking So me said to him What a way the earth around nowadays, man It's getting harder by the day If you know where you stand Cause when you think you're depends on solid dry, lad. When you take a stack, you find you in a quicksand You don't notice how the landscape a shape It's like man, here no one die, And nothing can stop it. Things just a bubble, just a boil down below. Strata separate and refall. And when you think you reach the mountain top, it's a brand new plateau you go buck up. My revolutionary friend shake him head and him sigh This was him reply. Kadar, hey he had to go. Zhivkov, he had to go he to go to go Ichesco, to go Just like apartheid, we'll have to go Well, me never did satisfy With what my friend make replied, And they get a deeper meaning in the reasoning Me said to him, well, alright. right So God be give the people them glass nuts And it for the Stalinists, them plenty problems So God be live a perish strike upon them And found in bureaucratic strategy But we have to face up to the coal facts Him also walking up Pandora's box Yes, people power just a shower every hour And everybody claim them democratic But some are wolf and some are sheep And that is problematic But things like that you would call the dialectic My revolutionary friend passed a while and him smiled Then him looked me in my eye and replied Kader, he had to go. Djibouti, he had to go. Husa, he had to go. Honaker, he had to go. Kichesco, he had to go. Just like apartheid, we'll have to go. Well, me couldn't elaborate. Plus, it was getting kinda late. So, in spite of me lack of understanding, both the meaning of the changes in the East for the West, nonetheless. And although I have my reservations about the consequences and implications, especially for the black liberation. To bring the reasoning to a conclusion, I had was to agree with my friend. Hoping that when we meet up once again, we could have a more fuller conversation. So me said to him, you know what? Him said what? Me said Kedar, he had to go Zhivka, he had to go Kusak, he had to go Honika, he had to go Kaichesko, he had to go Just like apartheid, soon gone The revolutionary friend is not the same again You know from When? Kedar yatubo. to yatubo. yatubo. to yatubo. yatubo. Just like a <laughs> Rasgar insan, Havalan, Да я рекали слез и крови, горить по-прежнему в Ты по и внакова Рустных козубов сил. Из трех всех костей, как ты прикинь, как до сыворот твой И ради и ради славы пойдет Ρεσόλοι για σ'απότη, Nyrod, Ρεσόλοι για πάγ πουι. σαν πατέ, τα ćεσμοί zgody. Ρεσί, ρε, σ'α, οι ίδιοι κουμπί. Περί τρίτη νε, ρε, φύλλα, ρο, φύλλα, ποθεν πια σ'α, το ίδιο σ'α, Не ради денег, не ради славы Народ пойдет на смертный бой Смертный бой В пустыне львы-раджавы Все лучи мирный пацаной Не ради денег, не ради славы Народ пойдет на смертный бой Επιστροφή ε, πάντα Radio Reboot, εκπομπή Παρίας, ζωντανά σήμερα στις 20 Δεκέμβρη. Μαζί μας είμαστε με το Γιάβορ και την Ιωάννα από τις εκδόσεις αυτολέξι. Έχουμε, έχουμε ξεψαχνήσει σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό το βιβλίο «Ελεύθερη Δήμη και Κομμουναλισμός». Έχουμε πει πράγματα τα οποία τα έχουμε δέσει και με το σήμερα και με το τώρα... γιατί αυτές οι σκέψεις και τα πράγματα που περιέχει το βιβλίο... όπως και τα υπόλοιπα βιβλία των εκδόσεων... έχουν τροφή για σκέψη και για δράση και για συμμετοχή στο σήμερα. Δεν είναι κατεκτός, δεν είναι κάποιος εικονικό κόσμος. Δεν είναι μια, ένα βιβλίο επιστημονική φαντασίας να σκεφτούμε τι και πώ. Μίλαμε για πράγματα τα οποία έτσι έχουν δημιουργήσει ρογμές όπως είπαμε πριν και σε άλλα σημεία του κόσμου. Ένα άνθρωπος έγραφε βιβλία ε, σε κάποιο σημείο στην Αμερικανική Ήπειρο και πράγματα γινόντουσαν στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή όλα αυτά είναι τρομερά και εμεί είμαστε εδώ για τα, να τα αναδείξουμε σίγουρα. Ε, περνώντας στο τελευταίο κομμάτι τη εκπομπή. Ε, μπορούμε να πούμε και για τα υπόλοιπα βιβλία που έχουν εκδοθεί Γιατί υπάρχει, θες να πούμε δύο λόγια το κομμάτι Ναι, να δύο λόγια ε, Απλά γιατί μπορεί ο, οι ακροτές να μην κατάλαβαν τους στίχους Γιατί ήταν στα ρώσικα το τραγούδι Αλλά είναι... Ρώσικα και Desert Flower είναι λίγο Ακριβώς, <laughs> λοιπόν α, Το συγκρότημα είναι από της πιο έτσι, φρυλικές ε, πανκ μπάνδες της ε, σύγχρονης ε, ιστορία της Ρωσίας και το τραγούδι αυτό είναι αφιερωμένο στη Ρουζάβα. Είναι τα λουλούδια της Ερήμου, της που Πουστίνη και αυτό το τραγούδι α, έχει σημασία και για το σήμερα καφώς όπως λέει το τραγούδι δεν το κάνουν εκεί ούτε για τα λεφτά ούτε για την δόξα αλλά το κάνουν για την ελευθερία και σήμερα πρέπει να το πούμε με τι αλλαγέ που έγιναν στη Συρία και τι ανακατα... ανακατατάξει. Οι μεγάλες παίκτης στην περιοχή όπως η Τουρκία του Ερντογκάν, λιγορεύεται την περιοχή και έχει εξαπολύσει μία επίθεση τώρα προς τις περιοχές και έχει το μάτι τη και στο ηρωικό κουμπανί το οποίο πολέμησε... Μία από τις πόλεις της Ροζάβα. Ναι, και, και ακριβώς στη κέντρο, δηλαδή αν ε, πέσει το κουμπανί, σημαίνει ότι η ομοσπονδία αυτή που έχουν δημιουργήσει η Κούρδιακή, αυτή η αυτόνομη διοίκηση, θα σπαστεί στα δύο, οπότε θα είναι ακόμα πιο ευάλωτη. Ειδικά όταν μιλάμε για μια δύναμη όπως είναι η Ερδουγανική Τουρκία, ο οποίο είναι δεύτερος ισχυρότερος στρατός του νάτο μετά τη, των ΗΠΑ. Οπότε καταλαβαίνω πόσο ανισότιμη είναι η μάχη αυτή. Οπότε αξίζει σε μια τέτοια δύσκολη στιγμή, δηλαδή όπως μιλάμε βουμβαρδίζεται η Ρουζάβα από τη Τουρκία και από τζιχαντιστικές δυνάμεις οι οποίε στηρίζουν τη υποστηρίζονται από τη Τουρκία οπότε και είναι ένας από τους φάρους ελπίδας όπως είπαμε και πριν ότι επηρεάστηκαν από τις ιδέε του Μπούξιν και προσπαθούν έστω σε ένα βαθμό να εμφαρμόσουν μια αμεσοδημοκρατική κοινωνία Ωραία, πολύ ωραίο το, και το κομμάτι και, η, ε, και, το, και το υπόλοιπο κομμάτι και σίγουρα το ότι πάνκ μπάντα, χάρτκορ από τη Ρωσία μετά ε, γιατί μόνο μοναντικές πληροφορίες έρχονται από τη Ρωσία πάντα ότι κυνηγούνται αυτοί οι άνθρωποι που δηλώνουν κάτι. Και αυτοί οι άνθρωποι έχουν βρεθεί πολλές φορές σε κρατητήρια εκεί και αυτή τη στιγμή πάντα έχει διαλυθεί οι μέλη για να μην πάνε στο μέτωπο, να μην επιστρατευτούν έχουν αναγκαστεί να φύγουν από τη χώρα οι περισσότεροι μέλη οπότε αυτή τη στιγμή αυτή η μπάντα δεν είναι ενεργή δυστυχώς. Ωραία. Ε, όχι ωραία που δεν είναι. Ε, το είπα για να σνέχει από συνήθεια το λέω. Ε, λοιπόν, ε, τι έχουμε για το τέλος. Ε, εμένα θα με ενδιαφέρει να μου πείτε μόνο έτσι δύο λόγοι για τι εκδόσεις. Έτσι και αλλιώς να πούμε ότι σας χρωστάμε και μία ε, εκπομπή η οποία ελπίζουμε τον με, το, με το νέο έτος τουλάχιστον ημερολογιακά ε, να την καταφέρουμε και να υπάρχει ε, ζωντανά για να την ακούσετε και στο αρχείο μας. Αλλά, ε, για πείτε για τις υπόλοιπες εκδόσεις. Εντάξει, ναι, όπως είπα μέχρι τώρα έχουμε βγάλει αυτά έντυπα βιβλιαράκια. Μας, ε, μας ενδιαφέρει ελευθεριακή σκέψη, χωρίς ε, παροπίδες είτε, ας πούμε, δεν χαρακτηριζόμαστε ούτε αναρχική ούτε... Κάποια τέτοια ταμπέλα, αλλά κρατάμε ένα πνεύμα αντιεξουσιαστικό και ελευθεριακό. Αυτό που λέμε είναι η ελευθεριακή σκέψη σύγχρονη. Δηλαδή επιλέγουμε κάποιους συγγραφείς, οι οποίοι μπορούν να προχωρήσουν την παράδοση, την ελευθεριακή της χειραφέτησης από διαφορετικές πλευρές του πλανήτη. Ας πούμε, μια παλαιότερη έκδοσή μα ήταν αυτό που είπατε προηγουμένω για το C.L.R. James, που πρόκειται για έναν αφρόκαρα Καραϊβίκο Επαναστάτη, ε, όπου έχει να πει από την άλλη πλευρά <χει> της γη πώς ε, εκεί η χειραφέτηση λειτουργήσε και ποια είναι η δικιά τους εμπειρία. Ε, μπορείτε να βρείτε πράγματα από, το, από τον Κορνήλιο Καστοριάδη... φυσικά που μας ε, εμπνέει μονίμως η σκέψη του... της περί ατομικής και κοινωνικής αυτονομίας... Ε, όπως και κοινωνικούς οικολόγου, όπως την έκδοσή μας «Η όπου έχουμε συναντήσει και μιλήσει με δύο ενεργούς σήμερα, μεγάλους κοινωνικούς οικολόγου, το Δημήτρη Ρουσόπουλο και, το έχει, ε, και τον Μπρέαν Τόκερ. Ο Τόκερ έχει δημιουργήσει και τον όρο «Κοινωνική Δικαιοσύνη» που ακούμε παντού ε, διεθνώ τα τελευταία χρόνια. Είναι δικό του, δικιά του ανάλυση και έχει γράψει βιβλία πάνω σε αυτό. Ε, είναι και οι δύο συνειδητέ και συνεργάτες του Ινστιτούτου Κοινωνικής Ψυχολογίας που είχε φτιάξει ο Μαρέι και συνεχίζει να λειτουργεί στην Αμερική. Κάνουν κάποια σεμινάρια, διοργανώνουν εκδηλώσεις, βιβλία. Ασχολούνται πολύ δηλαδή με το θεωρητικό αυτό κομμάτι. Επομένως μας ενδιαφέρουν τέτοια πράγματα, όπως και ζητήματα πόλης, όπως το ζήτημα της στέγασης. Είχαμε ένα βιβλίο βγάλει πριν απο 2 2-3 χρόνια του Νίκου Βράντση με χώροι υποκείμενα και καταστολή σε συνθήκες πλανητικής αστικοποίησης» όπου εξερευνά ε, την καταστολή μέσα στην πόλη και πώς ομογενοποιείται με την αρχιτεκτονική και όλο αυτό. Ε, και φυσικά είχαμε και το βιβλίο του Γιάβορ που βγάλαμε πέρσι τέτοια εποχή «Τη Βαλκανική Ομοσπονδία και κομμούνε που αυτή, την, αυτή, τη, αυτή η έκδοση μιλάει για τα Βαλκάνια, για την πλευρά αυτή της γεωγραφίας, πώς υπήρξε μια άλλη ε, αφήγηση των Από τα Κάτω, που έχει λίγος πολύ σήμερα αγνοηθεί από τις επίσημες ιστοριογραφίες Τις εθνικές. Ναι, και όχι έχει μόνο αγνοηθεί. Άμα ρωτήσει κάποιον, σου λένε. Θα, θα τα πούμε, ελπίζω πάλι. Άμα ε, ρωτήσει κάποιον, θα σου πει Α, μου βούλγαρη ήταν αυτή, εντάξει και όλο αυτό. Ενώ μέσα εδώ τα πράγματα, πριν από 100 χρόνια περίπου, ε, υπήρχαν άλλε τάσει και διεργασίε. Mm. Ε, Οι οποίε πολύ βουλικά που κάποιε συγκεκριμένε τάσει και οργανώσει έχουν αποκρυφτεί, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και από την άλλη πλευρά των συνόρων και στη Βουλγαρία. Και στη Σερβία και παντού στα Βαλκάνια γενικά γίνει μια προσπάθεια από τα πάνω να κρυφτεί αυτή η προσπάθεια για μια διαφορετική σχηματισμό των Βαλκανίων από αυτό που είδαμε σήμερα. Ε, λοιπόν, θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραία η κουβέντα και η παρουσίαση του βιβλίου. Υπενθυμίζουμε ότι τι έχουμε αύριο. Αύριο έχουμε μπαζάρ βιβλίου ελευθεριακών εκδόσεων στο Τρισέ. Κολοκοτρώνη 31 στο Σύνταγμα, από τις 12 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Μπορείτε να περάσετε οποιαδήποτε ώρα τη ημέρα, να κάτσουμε, να συζητήσουμε, να διαλέξετε ένα ωραίο δώρο για εσάς, ή, τους, uh, τις φίλες σας και τους φίλους σας, τους αγαπημένους σας. Ε, και έτσι με ένα καλό σκοπό στηρίζοντας ελευθεριακές εκδόσεις, ε, κάνουμε δώρα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ Γιάβρο, ευχαριστώ Ιωάννα. Να είσαι ε... καλά, εμείς σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για ε, το βήμα. τίποτα. Και θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή σύντομα και για επόμενα πράγματα ε, Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε ε, Σε μας ερχεται σάι Sci-Vibes φωτιά σε λίγο, φωτιά και λάβρα ε, Με καλεσμένους, βλέπω εδώ έχουν έρθει φωτός, και στροπίστολα Θα γίνει χαμός, λοιπόν ε, Καλή συνέχεια σε ό,τι αν κάνετε, με συντοσ... μείνετε συντονισμένοι για Sci-Vibes Καλό Αλλά, νά, και, καλή καλή γεια σας